εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλέφουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Στα κακότρα <-χα> χάλα τα βουνά με το και το ζουρνά Πάνω στην πέτρα τη αγιασμένη Χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι Ο Νικηφόρος κι ο Διγέμις Κι ο γιος της Άνας, της χωμής, Χριστέ μου που σε ευλογείς Για να γλιτώσουν Αυτή τη φλούδα από το τσακάλι Και την αρκούδα Θες πως χορεύει Όνει η κιταράς κι ο γίνεται Όταν Από την Υπηροστόμορια κι από το σκοτάδι στη Λευτεριά το πανηγύρι κράταει χρόνια στα μαρμαρένια του χαρουαλόνια Κρήτης κι αφέντης είναι και δραγουμάνω λαό Έτσι για να θυμηθούμε και τα πολλά πολλά πάρα πολλά πρωινά ξυπνήματα μιας άλλης εποχής Καλώς σας βρίσκουμε σήμερα εδώ Τετάρτη Σεπτεμβρίου Στα αληθινό ραδιόφωνο ερωτήσεις δεχόμουνα Το ρυθμό τσάμικο είναι... Εντάξει, το Χατζηδάκη τον βρήκε με τη μία, ο φίλος να πω ο Μπάμπης Παπαδημητρίου Ανεχτά, Ανεχτά τον βρήκα γιατί αφού τον βρίζανε, τον βρίζανε, τον βρίζανε, τον βρίζανε όλοι Χτίστηκε μια γενιά αριστεράς βρίζοντας το Χατζηδάκη Τώρα 7 και τώρα, 10 το πρωί, ρε φίλε Τι είναι το, το, το πράγμα Νίκος Γκάτσος βέβαια στους στίχους για να μην το ξεχνάμε Την καλημέρα μας εδώ και σε κάποιου φίλου που κατευθύνουν Ξέρεις γιατί αρέσει γιατί το αποδέχεται, Στην στη λογοκρισία τη αριστερά. Γιατί λέει κάπου μπάμι, και Κεντράγου του ο Αυτό ήρκεσαι για να το κάνουν αποδεκτό κι αυτό. Δεν το αντέχω, παιδιά, ειλικρινά. Σας. Ρε, έχουμε να κάνουμε τρει ώρε εκπομπή. Πρώτον, ήλιο ξεκι... λόγια. Πώ ξεκινάει έτσι η λογοκρισία τη αριστερά. Να ευχηθούμε <laughs> τα καλύτερα <laughs> στου ανθρώπου που η ασθένεια του οδηγεί στια... στην αγκαλιά του εσύ. Εγώ να πω μια καλημέρα στον Νίκο Στραβελάκη, τον οποίο δεν ακούτε <laughs> σήμερα. Δεν... Ελπίζω να είναι καλά αύριο όλα τα πράγματα στις ζυγόστου, στις, ναι. στη ζωή και τα λοιπά. Και να είναι εδώ, έχει την αγάπη μα, το ξέρει και ό,τι χρειαστεί. Εδώ Βεβαίως είμαστε. Βεβαίω και κάνει αυτό που πρέπει και είναι δίπλα στη σύζυγό του. Μπράβο, έτσι κάνουμε. Αγαπάμε του ανθρώπου μα, αγαπάμε του ανθρώπου γενικά. Αντώνιο Μορτάκη, απανάδει μα, πολύ οδικό και κονσολιέρη. Στο 21200, η κυρία Εύη να περιμένει τα σχόλια και τα σχόλια και τι καλημέρε. Εμεί είμαστε εκτάκτω. Εδώ το πρόγραμμα, όπω καταλαβαίνετε, γίνεται extra large. Έχουμε extension, όπω λένε. Διευρύνεται. Αυτά of... να σου θυμίζουν εσύ ότι είναι καιρό να κάνει καμιά διέτα αποτελεσματική. Γιατί να κάνω αποτελεσματική διέτα. Ε... Δεν θέλει να με βλέπει και να λε ότι. Εγώ, μια χαρά σε βλέπω, αλλά. Μου λείπουν αλλά δύο κιλά εκεί. Μια... Μου λείπουν Έτσι, δύο κιλά, κιλά σ εκεί. Κάποιο δεν σε καθώς... δε αγαπά εκεί. Κάποιο δεν σε αγαπά. Αυτά ότι... τα βυθίσματα. Αμα και γι' άριστη εκπομπή πρέπει να είναι όπω είμαστε. Να παρουσιάσουμε αυτό που διαβάζω τώρα, βάζει και το iPad μπροστά. Για να κρύψεις κάτι της. Όχι το βάζω γιατί βλέπω τα σχόλια των ανθρώπων Αλλά ο πονηρός, ο μπάμπης Παπαδημητρίου Έτσι θα σκέφτεται τα πράγματα Το γυναικείο μυαλό, το κομμάτι το, το γυναικείο που ε, Όλοι έχουν ένα θηλυκό κομμάτι μυαλό. Αυτό είναι αλήθεια γυναικείο, είπα, Γιατί είπες θηλυκό εσύ γιατί... Αμέσω να δώσεις μια σεξουαλική απόγραση okay. Το γυναικείο κομμάτι Εντάξει Παναγία μου δηλαδή Δ <συκλή> <συκλή> Διμπέι, διμπέι. Διμπέι, που λέγε και ο Μακαρίτσα Αλέφα του, διμπέι. Ρε παιδάκι μου, ήταν yeah. μια πολύ καλωστημένη κοσμική συνάντηση. Ε. Κοσμική συνάντηση. Ναι, ναι, ήταν όλοι υπέροχοι. Ε, και κάποια στιγμή που πήγε κάποιο να ξεφύγει, μαζεύτηκε μετά κάποια κυρία. Κυρίε εξαιρετικέ. Εξαιρετικέ, εξαιρετικέ. <shut> Εντάξει τώρα. Θα σου πω, μείνα έτσι όπω το είδα. Γιατί καταρχήν θέλω να πω ότι θεωρώ σχεδόν αδύνατο για έναν μέσο άνθρωπο που ξέρω εγώ είναι στο σπίτι του εκείνη την ώρα να παρακολουθήσει μια τρίωρη δημοσιογραφική εκπομπή που έχει διαφορετική. Πολιτικότατη, δεν ήταν, υποτίθεται. Πολιτικότατη. Και Πολιτικότατη. ήταν πολιτική. Πολιτικότατη. Πολιτικότατη. Θέλω να πω ότι ακόμα και εκεί που ήταν σκληρά τα πράγματα και λίγο. πώ να πω, είχαν και προσωπικέ αιχμέ κτλ. κρατήθηκε ένα επίπεδο. Και αυτό είναι καλό. Όχι εξαιρετικό, ήταν τη ναι, τώρα. Κρατήθηκε ένα επέδοδοχο. Αν τόσο... μιλάγαμε έτσι παντού και πάντα για πολιτική, θα ήμασταν 10 χρόνια και 20 χρόνια μπροστά του. Αντίστοιχα. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είναι φοβερό ντάξει. ότι έξι άνθρωποι. Συγχαρητήρια στους δύο συναδέρφου που συντώνησαν με άψογο πα, τρόπο. Παρότι είδε ότι με το που ρε παιδί μου. Έξω, έκανε πρώτα ο Γιώργος ο και μετά έχει ο αποστρόφο την αυτονόητη ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, πρώτα στον Μιχάλη Κατρίνη ο Κουβαρά και μετά ε, ο απόσπαστο Μαγκυρία να κάνει την ίδια περίπτωση για ένα κοπούλο, την Άντια. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο. Αμέσω υπήρξε αντίδραση. Όχι, κάναν αντίδραση. Ήθελα να ρωτήσω τι είχε στον Κατρίνη. Αυτό λέω. Πρώτα, στο... πρώτα στον Κατρίνη έκανε ο Γιώργο ο Κουβαρά που δίνει δηλαδή, αντιθεσμική ερώτηση κτλ. Ε, ο Γιώργο είπε ότι το τι θα ρωτήσω. Επί ναι, ουσία ναι, ναι. είναι διά μου δουλειά, γιατί το είπε ο Κατρίνη. Αυτή την ώρα δεν την κάνετε σε όλου, γιατί τα ρωτήσω. ενώτι για μένα αυτού του τύπου οι συζητήσει πρέπει όντω να είναι λίγο πιο χαλαρέ, πιο ελεύθερε, ταυτόχρονα έχουν να έχουν κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, θα ρώταγες στον στο δεύτερο γύρο, αν δεν βγείτε, ποιο θα ψηφίσετε. Μάλλον δεν θα το ρωτάγε. Θα ήταν σωστό να τον ρωτήσει. Ε, θα τα να αναγνώσει την πραγματικότητα αφού ξέρει ότι πάνω κάτω α πούμε ότι και να γίνει θα είναι στο δεύτερο γύρο. Όχι, Οπότε... εντάξει, yeah, αν το okay. ξέρει δεν πρέπει να ρωτήσει okay. αν είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει θα γίνει στο Είναι όμως. μια καμένη ερώτηση, αυτό θέλω να ε, Απ' την άλλη πλευρά, εμένα, μου κάνει εντύπωση. Πώ να το πω ρε παιδί μου, Γυρνάει ο άλλο και λέει τι γίνει Διαμαντοπούλου, ξέρω εγώ, ε, ξέρει 10 χρόνια εμεί εδώ είμαστε και δεν έχουμε μια μάχη, α <laughs> Εσύ που ήσουν. Ε, αυτά πρέπει όντω να λέγονται Ερωτήθηκαν όμως όλοι ναι, ναι, Συζητήθηκαν άρα Πρέπει όντω να λέγονται Όντω. Mm -hmm. Γιατί δεν μπορεί να συζητιόνται έξω στην κοινωνία Και να μην μεταφέρονται Που είναι το αυτονόητο Ως ερωτήσεις στους άμεσα ενδιαφερόμενους Ακόμα και αν θεωρούν τους του Και άμεσα θυγόμενου. Τι να κάνουμε οι δημοσιογραφικέ ερωτήσει δεν είναι απρεπεί, δεν είναι αγενεί, πρέπει να είναι εύστοχε. Oh, μπορεί να γίνουν και τέτοιε, αλλά το βασικό είναι αυτό. Λοιπόν, Για ο Γιώργο εμένα... Κουβαρά είναι ένα πολύ έμπειρο συνάδελφο, με εκατοντάδε χιλιάδε μίλια. Ε... Ο άλλο συνάδελφο όμω έδειξε ότι έχει καλό καλύμβρη και επειδή έχει. έχουμε, Όχι, έχουμε έχει, με τον Μαγκυριάδη δουλέψει μαζί στα πρώτα του βήματα, πολύ χάρηκα. Γιατί ξέρει, εμεί τώρα οι παγίοι χαιρόμαστε και να βλέπουμε του νεότερους συναδέρφου ποιοι ξεχωρίζουν, πώ κάνουν τη δουλειά του και όλα αυτά τα πράγματα. Η περίπτωση του Απόστολου του κυρίου Μαγκηριάδη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γενικώ το παιδί Ο συνάδελφο θα μια χαρά, δεν το συζητάω καθόλου. Έχει απόλυτο δίκιο. Και να τα λέμε και αυτά. Απ' την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, έχει τα υπέρ και τα κατά του καθενό. Δηλαδή, ο Εδρουλάκη ήταν πρόεδρο. Δεν το ξέχασε ούτε μια στιγμή. Ήταν πρόεδρο και. Μπήκε και στη λογική να υπερασπίσει το Πασόκ απέναντι τις ερωτήσεις που πιθανόν ή σχόλια, ξέρω εγώ, να ήταν αρνητικά. Αυτό σίγουρα ήταν στα σύντου, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει και άλλο, αφού πρόεδρο Πρόεδρος είναι ούτε ή άλλως. Και η εμπειρία του φάνηκε νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, νομίζω ότι αυτό που μπορεί κανείς να του βάλει λίγο στα τεσσού του είναι ότι κάποια στιγμή φάνηκε λίγο τσιτωμένος. Οι τσιτωμένοι ήταν ο Ανδρουλάκη και ο Δούκα. Ο Δούκα πολύ φάνηκε και η απειρία του στο τηλεοπτικό κομμάτι. Ε, Γυρίω στο πρώτο κομμάτι, ο Δούκα ήταν, ήταν σαν να μην κοίταγε το. ήταν δηλαδή να κοιτάξω τι μειώσει, α πούμε. Ένα ναι, ναι, ναι. Αλλά και όλα αυτά είπα. τώρα είναι το, κυρ... το μάτι η... του Μπάμπη, το μάτι του Γιώργου. Εμά ήταν και δουλειά μου. Ε, καλά, γι' αυτό μα ακούν οι άνθρωποι όμω, για να ξέρουν τι είδαμε εμεί. Δεν αλλιώ ναι. θα ακούγαν κανέναν ή κάτι άλλο. Ε, οι κυρίε ήταν εξαιρετικέ, στο ξαναλέω. Και ο Γερουλάνο ήταν ο άνθρωπο που ήταν πολύ πολύ πολύ καλά προετοιμασμένο. Φαίνεται ότι έχει στο κεφάλι του κάτι. Ναι, και ε, να φύγει καθόλου από αυτό. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι έχει κάτι στο κεφάλι του ό, και ό, θέλει ό, να το πει. Ό,τι και να, να, να γίνει. Ξέρει τι δεν, δεν πιστεύω στο, στην περίπτωση του Γερουλάνου και ξαναλέω ότι μιλάμε για μία μπερν χούρα, μιλάμε για ένα τρίωρο. Δεν άκουσα μια, μια ερώτηση που να είναι... Να, περιμένω να ακούσω την απάντησή τη. Να μου φανεί, ξέρω εγώ, ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα για τον Γερουλάνο. Δηλαδή για τη Διαμαντοπούλου, ακόμα και αν η ερώτηση προέρχεται από έναν συνυποψήφιο που ήσουν 12 10 χρόνια α πούμε ρε παιδάκι μου ξέρω εγώ ε, Καλά αυτό πρόκειται περί τερατώδους μαλακίες διότι Έλα τώρα τερατώδους μαλακίες δηλαδή, Μα με συγχωρείς εδώ, ε, το κόμμα επιτρέπει χθες, χθες να μπήκες το κόμμα και να θες να μπεις στη διαδικασία θα μπει. Λέ. Τώρα κάθονται και οι, ρωτάνε, ντάξει, αυτά είναι απλώ κακίε. Η συμπάθειά σου Southern... στη Διαμαντοπούλη δεν μπορεί να κρυφτεί. Όχι, όχι, η συμπάθειά μου γενικώ σε όσου του στείλετε. Στείνουν... Ξεκίνησε. Στείνουν... Οι κυρίε είναι καθαρά σα και λοιπά. Δεν, η Διαμαντοπούλη, πάνω. Εντάξει, Όχι, είπα για τι κυρίε. Δεν πρέπει ε, δεν να μιλήσω πρώτα για τι κυρίε. Αφού αλήθω, δύο, ήταν οι κυρίε γιατί. Ξέρει κάτι περισσότερο. Όχι. Ε, λοιπόν, mm -hmm. άρα σωστά το πήγα. Τι θε τώρα και μου κολλά πριν. Λέω Ξεκίνησε με τη λογοκλησία τη αριστερά στο χαρτιάκι μου λέει τι θέσει και με το. Δηλαδή, οκ. Θέλω εφτά να σου πω. 7 και 10 το πρωί να το κοιτάξει. 7 και 18 <laughs> είναι και θέλω να σου πω, θα ξανάρθουμε στο πασό προφανώ τη Εντάξει, συνεχίσεις. σήμερα <laughs> η κουβέντα είναι γύρω και αυτό και βέβαια σημασία δεν έχει μόνο τη λέμε. <laughs> <laughs> <laughs> από και φίλοι ξέρω εγώ ω τον παραγωγο, ανά του ενδιαφέρον και τα λοιπά. Θέλω να σου πω το άλλο που δεν είπαμε χθε, ε, ότι εκτό από όλου του άλλου λόγου που κανένα αντί να οδηγεί κάνει άλλα πράγματα την ώρα που οδηγεί, είχα ξεχάσει να σου πω την τραγική επίπτωση που έχει στην, στην οδήγηση, η χρήση του GPS. Βάζεις λοιπόν στο Google όποιο άλλο πρόγραμμα, δεν πρόγραμμα, ακούω... πρόγραμμα πλοήγησης. Ναι. ορίστε. Έχεις βάλει και... Βάζεις κάτι να βρεις. Υφησίας 2.15. Οκ. Okay. Και πηγαίνεις μετά με τα χίλια. Το πουλάκι πηγαίνω. μου, γιατί δεν προλαβαίνει να... το μηχανάκι να σε κατευθύνει, το πήγαινε νορμάλ. Γ... Το GPS που πήγαινε με τα χιλιά. Πας γρήγορα, το GPS δεν προσαρμόζεται. Είχα μια καλή κυρία, κυρία πάλι, έτσι, με ένα, τι ήταν αυτό? ένα όπελ αυτά τα οικογενειακά. Λοιπόν, η οποία πήγαινε μία αριστερά, μία δεξιά, ξέχναγε και το φλάζ, γιατί κοίταγε, λέω, τι, τι έχει πάει, μεθρισμένη, να τέτοια ώρα. Αποκλείται, δεν είχα δει ότι είναι κυρία Όταν κάποια στιγμή την προσπέρασα, προσπέρασα Είδα ότι ήταν μια κυρία και κράταγε στο χέρι mm. Ανοιχτό το GPS Για να την πηγαίνει Έτσι, Κόντεψε να φύγει σε μια από αυτέ τι υπόγειες εδώ Επιπλέον πρέπει να σας πω Ότι τώρα το πρωί Το, το όριο ταχύτητας ε, Εδώ ανεβαίνοντα Στην κυφισία είναι 30 Πολύ, πολύ πλάσου, πολύ ναι. Πολύ πλάσου. Σε όταν. κάποια στιγμή κοιτάζω το κοντέρ και λέω «Μπάμπη, μαζέψου». Είχαμε φτάσει 108 χιλιόμετρα. Τώρα χωρίς πλάκα, από αυτά που λέει «Μπάμπης, κρατήστε και κάτι σα συμβουλή». Δεν είμαστε για να κάτι σαν συμβουλή. Δηλαδή, όταν... Ε, ακόμα κι αν σου οδηγεί το GPS, το οποίο μπορεί να εμπιστεύεσαι και να είναι τελευταία τεχνολογία και όλα τα άλλα σχετικά, δεν το πα με, με τον γκάζι στο πάτωμα, δεν το σανιδώνεις το αυτοκίνητο, σου λέει. Θα στρίψεις 100 μέτρα στα 200 μέτρα. Ε, τα 100 γίνονται 0 αν πηγαίνει πολύ γρήγορα σε χρόνο τέτα. Οπότε το χάσει. Το στενό θα χάσει και το χρόνο σου, δηλαδή θα κάνει κύκλου Εγώ στο μεταξύ για άλλο περίμενα να μπει για το GPS, να την αλήθεια. Εγώ παιδιά τρελαίνομαι. Δεν έχω και καλό σύστημα προσανατολισμού από μόνος μου δηλαδή. Είναι κάτι χαλασμένο μέσα. Δεν ξέρω τι. Αυτά είναι όπω θα γεννηθεί. Είναι άνθρωποι που είναι καλοί σε αυτό και άνθρωποι που είναι λιγότερο καλοί. Εγώ δεν είμαι καθόλου καλό. είμαι μάλλον βάλει στο παγκόσμιο τάρισμα ποιο είναι ο χειρότερο προσανατολισμό. μπορώ να είμαι εγώ. Άρα χρειάζεται λοιπόν, συνοδικό, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Έχω την καλύτερη. Άκριβη. Που έχει GPS ενσωματωμένο από το γεννητήριο τη. <χεχε> Αλλά παιδί μου. GPS τη ζωή και τη ζωή, των δρόμων. Αλήμα, αλήμα. Ε, αυτό το στρίψτε βορειοδυτικά. Ναι. Κατευθυνθείτε νότιο. Παιδιά, εκείνη την ώρα τα παίρνω στο κρανίδι. Εκνευρίζομαι. Ε, πραγματικά το λέω. Δε, δε, και, Δεν δε δε ξέρω που είμαι. Την νότια δυτικά μου λε. Δεν δε μου λες τώρα <laughs> που είμαστε στο στούντιο, από πού θα σηκωθεί ο ήλιο. Από απέναντι. Τι είναι απέναντι από αυτήν την άποψη, α πούμε. Φτιάχνει είναι το λέει. Ε, δεν γίνεται. <laughs> ναι, όχι, κατάλαβα. είναι, γιατί λέει δεν τα καταφέρει, καλό είναι. Γιατί όταν είμαι στον δρόμο και πηγαίνω, ανεβαίνω, ξέρω ότι κυβερνά και τα λοιπά και μου λέει, ε, Κατευθυνθείτε <laughs> νοτιοδυτικά. Δεν λε εδώ, δι... συγγνώμη, Ρεσένα. Αντωπίπλα. Επειδή, επειδή έχει ένα δίκιο τώρα, εγώ το έκανα δήλωση. Είμαι, πώ το λένε, ανικάνου και από του Ανατολισμού γωνία. Αλλά τι πάει να πει, Κατευθυνθείτε νοτιοδυτικά. Οκ. <laughs> okay. Το εδώ, εδώ δίπλα πραγματικά. τι είναι, δίπλα μας εδώ τι είναι, σχολείο δεν είναι, ναι. εδώ εδώ σου δείχνω Απέναντι είναι το δάσος Ανατολή Δύση, Βορράς Νότος, <laughs> η βοράς η Νότος είναι Εδώ παιδί μου προς τον Νότο Εκεί στο Νότο Είναι ο Νότος εδώ ή είναι η Δύση ε, είναι ε, αφού, ε, αφού θα, θα ανατείλει εδώ μπροστά μα, πού είναι η Δύση Πίσω, πίσω μας Στην πλάτη μας. Όχι, κοίτα, δεν, δεν κατάλαβα. Άρα έχω, εδώ είναι Νότιο-Δυτικά. Δεν, κατα... δεν έχω πρόβλημα να ξέρω πού είναι Ανατολή και τα λοιπά. Όταν κινούμε με το αυτοκίνητο είμαι... <laughs> πολύ περισσότερο με τη μοτοσυκλέτα. Και είσαι κοινή, κινήσει διαρκώ. Αλλάζει το που είναι ο Βορρά, ο τα λοιπά. Με τη μοτοσυκλέτα είσαι σε έκσταση γι' αυτό. Καλά, ναι. Εκστασιασμένος με 30. Τέλο πάντων, να τα λέμε κι αυτά. Όπω κανένα. Πόσο καίει η μοτοσυκλέτα σου, 5,7%. Άρα, εγώ που με κοροϊδεύουν κάτι φίλοι εδώ με το υβριδικό κτλ., και έχω πολύ λιγότερο από σένα που είμαι με το αυτοκίνητο. Προφανώ καίει πολύ λιγότερο, αλλά φαντάζομαι ότι είσαι πολύ περισσότερο χρόνο στο αυτοκίνητο. Από τι είμαι εγώ, δηλαδή ε, Να σου το δώσω έτσι, πώς το λένε Χωρίς πολλά πολλά Εγώ όταν μένουμε στο μάτι, Δηλαδή Δευτέρα, Παρασκευή ας πούμε Κάνω γύρω στα 106 χιλιόμετρα την ημέρα Αυτά τα 106 χιλιόμετρα την ημέρα Αν τα κάνω με τα αυτοκίνητο Προφανώς τα έχω πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση Θα έχω όμως και περίπου Να σου πω χαλαρά μισή ώρα παραπάνω στον δρόμο mm -hmm, Χαλαρά όμω, Χαλαρά ε? Αυτό έχει να κάνει με το πόσο σφιχτό είναι το πρόγραμμα, πόσο τρέχεις να προλάβεις και πάλι λίγο δε στο πράγμα. Να περάσουμε για λίγο στο διευθυντικό περιβάλλον και για όσα από εμά είναι σε διαδικασία ανακίνησης και ανανέωση, η Craft Paints και τα χρώματα υψηλή ποιότητα Master Family είναι εδώ με μια σειρά απολύσει για κάθε εσωτερικό χώρο. Με κορυφαία απόδοση και καλυπτικότητα, υψηλή αντοχή στο συχνό πλήσιμο και χιλιάδε αποχρώσεις γίνονται ο σύμμαχό μα στην πράξη για μοναδικού εσωτερικού χώρου. Ανακαλύψτε τα χρώματα Master τη Craft Paints και μεταμορφώστε κάθε χώρο με όριο τη φαντασία σα. Μ Κόμμ... <laughs> Θα πούμε ρε παιδιά πολλά περισσότερα για το debate Είμαστε τρία ώρες σήμερα για εκτάκτο Είμαστε εδώ ένα, μια πολύ μικρή γεύση Πήραμε με το Μπάμπι να ξεκινάει με το θαυμασμό του για τις κυρίες ε, Το οποίο το, το θεωρώ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό Και αναμένω μόνο Από εκεί και πέρα να πω την αλήθεια θα είχε ενδιαφέρον μια ερώτηση προ του φίλου που αυτή τη φορά μα ακούτε. Αν κάποιο από εσά είχε αποφασίσει να πάει να ψηφίσει στι εκλογέ του Πασόκ και θα ψήφιζε Α και τώρα είχε αποφασίσει μετά το πεσηνό να ψηφίσει Β, Γ, Δ, Δ, Δεν ξέρω τι. Σίγουρα πάντω θα γνώρισαν άνθρωποι γιατί όταν κάποιον προτιμά τον παρακολουθεί περισσότερο θα είδαν τι λένε και οι άλλοι. Θα του συνέκριναν και επομένω αυτό είναι καλό. Θα το κάνουν όλα τα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν ένα τέτοιο πράγμα. Όπου θα είναι ο Φάμελο, ο Κασελάκη, ο Πολάκη, και αν εμφανιστεί κάποιο άλλο. Πέρασαν ημέρε και το λέω γιατί προσωπικά είναι πολύ. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα έχουν κλειδώσει. Το πότε ανακοινώνονται είναι ένα άλλο ζήτημα. Όσο υπάρχει μια κλιμάκωση τη επικοινωνία από την πλευρά του πρώην πρόεδρου του κ. Κασελάκη, είμαι εδώ, δικό μα ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να το πει για να εμφανιστεί απέναντί του. Και κάποια άλλη επίσημη υποψηφιότητα. Εκτό αν να σπάσουν τα ενέργειε και που πάνε και το πούνε από μόνοι του, να τελειώνουμε. Λοιπόν, επειδή είναι και 26, είναι η ώρα που ακούτε την πρόγνωση για, την, ε, για τον καιρό τη ημέρα. Είναι ο Παναγιώτη Γιανόπλου τηλεφωνική γραμμή. Καλώ ήρθατε, καλημέρα. καλημέρα. Μόνο καλημέρα. καλημέρα. Ναι, μόνο καλημέρα. Σύντομα θα πούμε ότι αν βρέξει λίγο σήμερα στο βορειόν και την Ήπειρο, παντού στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν ούτε σύννεφα, ωραίε μέρε. Με 30 βαθμού στην Αθήνα το θερμόμετρο. Θα ανέβει τι επόμενε μέρε όμω. Θα περάσουμε και του 30 βαθμού και στην Αθήνα. Θα πάμε το Σαββατοκύριακο 32, ε, με 32-33 βαθμού. Με του ανέμου βορειοεκτικού, σήμερα μέχρι πέντε εμποφόρο στο Αιγαίο. Χαρά Θεού οι μέρε όλε. Η μόνη εξαίρεση, και αυτό θέλει λίγο προσοχή, το λέμε από σήμερα, το πούμε και την Παρασκευή ξανά, είναι οι βροχέ και καταιγίδε που επηρεάσουν το απόγευμα τη Κυριακή, περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα, απόγευμα βράδυ Κυριακή. Και φαίνεται με τα, με τα βραδινά να είναι και ισχυρέ να σπονταλήθειε στη Μακεδονία αλλά και στη Θράκη. Εμ, και, το, και μετά τα μεσάνυχτα, ακόμα και στο βόρειο Αιγαίο. Άρα, ε, Μακεδονία Θράκη το απόγευμα βράδυ Κυριακή δεν θα είναι τόσο όμορφο εκεί. Θα είναι, θα είναι ισχυρές οι καταιγίδε. Mm -hmm. Θα είναι και αρκετό το νερό. Ω εκεί η υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα καταλάβει τίποτα από την αλλαγή. Απλώ τη Δευτέρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία όπω είναι σήμερα, δηλαδή. Όχι κάτι το εντυπωσιακό. Να σε καλά, Βανεγιόντ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. μέρα. Άμα λέμε να ξυπνάμε, να ξυπνάμε, έτσι, fireball. Στο πού αν κρινούει, 1942 δεν ήταν το νούμερο ένα με τον ομόνιμο δεσκότητα. Oh, Αυτά όλα είναι από τις εποχές του Μπάμπη, καταλαβαίνετε. Σωστά. Για να δυο σχόλια, επειδή εχθάχτος σήμερα βρισκόμαστε εδώ στα μικρόεχονα από 7, από τα δικά σας, είπαμε δύο πράγματα για το debate, θα γίνουμε πολύ αναλυτικότερα, που έχουμε δυο μετά τις 8, ε, αλλά για τα GPS, τις ταχύτητες και τα ρεστ, θα γράφει ο Παντελής εδώ, ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος οδηγός ταξί. Εμείς τα ρήφα στους Λιάνπη Στόριο στα 30, θα πρέπει να ζητήσουμε ένα μεγαλό σήμερα. <laughs> Τώρα με το όριο στα 50 και ε, δουλεύουμε για να επιβιώσουμε 15 ώρες. Μπάμπι άμα γίνει 30 ή θα πρέπει να ανέβει το κόμιστρο ή θα πρέπει να μεγαλώσει η μέρα. Τώρα στάσουμε μιας που μας σε αυτά και είναι και η ώρα που εδώ οι ακροατέ του αληθινού ραδιαφώνου περιμένουν για να ακούσουν για την κίνηση. Αρμοδιότερος του Κίμωνα Λογοθέτη δεν υπάρχει. καλώ τον καλημέρα. Κίμωνα Λογοθέτη, σύμβουλος καλημέρα, οδικής ασφαλείας. Καλημέρα Κίμωνα. Να απαντήσουμε και σε αυτό για το όριο ότι όντω είναι μια σημαντική αλλαγή όμω, θα λέγαμε ότι και το όριο που είναι 50 σήμερα πολλές φορές δεν τη δείτε δηλαδή θα κατέβει στα 30 όταν θα μπει ο νέο κώδικα, ο οποίο προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τον βλέπω να εφαρμόζεται μετά τον νέο χρόνο, δηλαδή με την mm -hmm. καινούργια χρονιά. Και το, το θέμα είναι πώ θα, θα ελεγχθεί αυτό το 30. Γιατί θα το πούμε στα καρδιά, θα πούμε είναι λίγο, αλλά θα μπουν ραντάρ ταχύτητα μέσα στα στενά και μέσα στα σημεία που θα είναι 30 χιλιόμετρα. Okay. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κι να υπάρχει και κάτι ακόμα σε αυτά και νομίζω ότι η διεθνή εμπειρία, και μιλάω για την επιστήμη των συγκοινωνιών έχει αποδείξει ότι ένα μέτρο πρέπει να είναι εφαρμόσιμο. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μόνο τα χαρτιά. Εγώ ας πούμε, για παράδειγμα, είμαι υπέρ τη πολύ μειωμένη ταχύτητα ε, εντό πόλεων. Αλλά πρέπει να είναι εφαρμόσιμο το μέτρο. Πρέπει να είναι εφαρμόσιμο και, και γι' αυτό που πρέπει να μπορεί μόνο να γίνει με έλεγχο. Δηλαδή, όπω με το κόκκινο τώρα, που είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία για όσου παραβιάζουν το ηλεκτρό σηματοδότη, που θα μπουν 388 κάμερε στο επόμενο χρονικό διάστημα τα φανάρια, Αυτό θα το δούμε, ίσω και πιο σύντομα, από το νέο κώδικα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μέσο εφαρμογή. Ναι, μεγάλη γουλιά πιέσει αυτό, ότι θα το δούμε. Όχι, θα το δούμε γιατί έχει γιατί... πάρει το πρόσφαση από το ελεγκτικό συνέδριο, είναι όλα έτοιμα. Ναι, την άλλη φορά, είναι... φορά τα είχαν πάρει όλα και κάτι δεν του κάθισε καλά στο διαγωνισμό, Τώρα, λέει. Δεν μπορεί να σταματήσει, σα το λέω γιατί το έχουμε δουλέψει από Δεν το του πιστεύω, κείμενο, με συγχωρείτε. Δεν του πιστεύω. Όταν το δω και λειτουργήσει κιόλα και μου και το πρώτο πρόστιμο, θα δούμε. Αυτό είναι άλλο ζήτημα, τώρα το θέσατε σήμερα. ένα, ένα <σχει> πρόστιμο στον Πάμπι να πιστεύει από τώρα, και <σχει> αν, αν δεν έχει κάνει την παραβίαση <σχει> δεν πειράζει <σχει> κιόλας. Κόκκινο, <σχει> κόκκινο δεν θα δεις. Ναι. Κάνα πορτοκαλί δεν λέω. αυτό <σχει> γιατί όπως δεν έρχονται τώρα, δεν, δεν βλέπει κανένα τώρα πρόστιμο για, για τηλεφορία Λωρίδα. Καταρχήν, αν μιλάμε για πορτοκαλί... Υπάρχει πάντα μια δικαιολογία, γιατί το περάσατε για να είμαι τραγκάριο από πίσω Καλά γιατί δηλαδή, δεν είναι δικαιολογία, είναι μαθηματικός ορισμός ε, Εμένα, ξέρεις ότι τα περισσότερα χιλιόμετρα είναι με την α... Αγγέλα, έτσι ναι. ε, Το φοβάμαι πάρα πολύ παλιά Εγώ ω μοτοσυκλέτα οσυκ, να, ναι. ακόμη περισσότερο έμαθα να κοιτάζω πίσω παρά μπροστά ναι, δηλαδή, Διότι Άλλο. η μοτοσυκλέτα σας σκότωσε, δε. το αυτοκίνητο τουλάχιστον άντε, θα φτιάξουμε τα σίδερα Εμένα δύο-τρει φορές έχω πέσει όλες και όλες αυτά τα πάρα πολλά χρόνια που οδηγώ Η τελευταία ήταν μια γιαγιά 83 η οποία με πήρε μαζί της έτσι δηλαδή, δεν το συζητώ Ευτυχώς που σηκώθηκαμε όλοι ωραία και καλά Τώρα πάμε στα τις κινήσεις γιατί άμα ξεκινήσουμε κουβέντα μεταξύ μας Ξέρετε γιατί σηκώθηκαν καλά διότι ο Χουδηλάκης έπεσε με αυτή τη χάρη που έχει το βαρέλι όταν κιλάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάμε <laughs> δηλαδή. <laughs> Δεν φταίω εγώ που έχω ενσωματωμένου αερόσακου μπάμπινου. <laughs> τα καλά μοντέλα έτσι είναι. <laughs> Συνεχίστε κύριε λογοθέτη. Λοιπόν, έχουμε συμφόρηση τηλεφορία Αθηνών Κορήθου στο ρεύμα προ κόρυφο από είναι. το παλακάκι του Χαϊδαρίου μέχρι και τα δηληστήρια του Κάρμαγκά. Ο Κυφησό καταγράφει δυσκολίε στην άνοδο του από τα κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέριο. Είχε <laughs> αρκετή κίνηση. Στο κέντρο τη Αθήνα, το νοδικό ρεύμα τη συγκρού από πολύ χαμηλά από τον νέο κόσμο. Βλέπουμε ότι έχουμε καθυστερήσει μέχρι και τις θηλές του Ολυμπίου Διός και συνεχίζει στην Αμαλίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει συμφόρηση και μετά στη συνέχεια Βασιλήσης Σοφίας μέχρι την Πανόρμου. Η Λουπόλεως επίσης έχει καθυστερήσει, η παραλιακή στο ύψος του Ελληνικού και η Αλήμου Κατεχάκη εδώ βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τα φανάρια του Καρέα. Μέχρι, συγγνώμη, μέχρι και το Βύρονα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κίνηση τη λεωφορά κατεχά και η Μεσογείο να η κυκλοφορία και η κυπησίας από ψηλά στο ύψος του Αμαρουσίου και στο ύψος του Χαλανδρίου στο ρεύμα προς Αθήνα. Και μόνο πριν κλείσουμε παιδί, σας ακούω καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στον Νίκο που είναι η ώρα του να κάνεις την ενημέρωση όπως και τα Σαββατοκυρία και τα λοιπά. Αυτή η παρατήρηση που γίνεται η καθημερινή. Φαντάζομαι στατιστικός με κάποιο τρόπο αποτυπώνεται, έτσι δεν είναι, δηλαδή ότι ξέρω εγώ, 8 παρά στην κατεχάκη γίνεται τις ε, γίνεται... ε, Ναι, mm. Είναι σχεδόν στάνταρτα σημεία, απλά μεταβάλλεται το μήκος της συμφόρησης, δηλαδή όπως ας πούμε τώρα στην κατεχάκη που βλέπαμε ότι κίνησαν μέχρι τον Καρέα. Τώρα είναι μέσα στο Βήρονα. Η ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με δόξη. Η στατιστική αυτή αποτύπωση σα οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα και σε κάποια ενέργεια. Να πείτε, ξέρω εγώ, ότι για να αποσυμφορηθεί η κατεχάκη ε, πρέπει εγώ, να είναι ανοιχτό το φανάρι της Μεσογείων αντί για δύο λεπτά, πέντε. Αυτό είναι ο λόγος υπάρξης, ο βασικός λόγος υπάρξης του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας της Περιφερίας Αττικής, το οποίο... Καταγράφει αυτά τα στοιχεία και μέσω αισθητήρων, όχι μόνο από, από mm -hmm. αυτό που λέμε και αυτό παρατηρούμε, με συγκεκριμένα στοιχεία κυκλοφοριακού φόρου του οχημάτων και αναπροσαρμόζει τα προγράμματα στη φωτεινή σηματοδότηση. Αυτό γίνεται, καλά ε, ας... κάθε πότε χρόνια. Αυτό γίνεται χρόνια. Α, α, Είναι πάρα πολλά τα φανάρια, α, α, μιλάμε α, α, για 37.000 φανάρια στην αντική, 2.500 κόμπε σηματοδότηση. Οπότε σίγουρα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και παίρνει χρόνο. Για mm -hmm. να γίνει, γιατί... Ε, γι' αυτό ρώτησα κάθε πότε, πότε γίνεται. Τελευταία ερώτηση από μένα, γιατί εντάξει τα φανάρια τώρα, καταλαβαίνω εδώ νέες τεχνολογίες και δεν θα Ένα... έπρεπε κανονικά Ένα... να έχουμε συστήματα τα οποία να λένε ε, μεταξύ 7,5 και 8,5 ή 9, θα είναι ρυθμισμένα αλλιώ τα φανάρια σε αυτού του άξονα. Ναι, μεταβάλλεται το πρόγραμμα. Ε, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα παίζει στι 7,5. Α, το δηλαδή. έχουμε δηλαδή. Ε, ε, επειδή Ωραία. εγώ δεν βρίσκω πολύ εύλογη την ερώτηση πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει τη... η επεξεργασία των στοιχείων. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και το ρωτώ γιατί παλιότερα, α πούμε, θυμάμαι, θα το θυμάσαι κι εσύ, ε, Μπάμπη στην Εθνική Αντιστάσεως και Κυφυσία, ήταν εκείνο ο εμβληματικό τροχονόμο με το μουστάκι. Τον θυμάσαι, φαντάζομαι. Καλά, είναι ο άνθρωπο που τώρα. Ο, ναι. ο οποίο ρύθμιζε την κυκλοφορία με έναν τρόπο μοναδικό. Αναρωτιέμαι αν έχουμε τέτοιου αμπελοκήπου. Έχει ανάδοχό του του αμπελοκήπου σε πληροφορώ. Ναι, έχει αυτού... στου αυτού... αμπελοκήπου ένα κύριο τροχονόμο, ο οποίο κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά διευθύνει την ορχήστρα των Αμπελοκήπων mm -hmm. με τον τελειότερο τρόπο. Τα κρουστά σωστά, μπαίνουν στην ώρα του, τα πνευστά παίζουν σωστά. Παραπάνω έχει ένα νεότερο παιδί το οποίο βαριέται το καημένο. Πο -πο. Και, και βοηθώ, κάθεται. Είναι, κάθεται να <laughs> το να βαριέται. Αλλά αυτό που θα βοηθήσει είναι τα έξυπνα φανάρια. Όταν θα έρθουν τα φανάρια τα, αυτά τα οποία θα μπορούν να ρυθμίσουν το πρόγραμμα σε πραγματικό χρόνο και να, να διαβάζουν δηλαδή ότι ο δρόμο έχει κίνηση και να κρατάει Bravo. περισσότερο το πράσινο ή λιγότερο. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω πω θα το δούμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Τελικό. κύριε Λογοθέτη, πριν μερικά χρόνια είμαι στο Λονδίνο και βγαίνουμε από ένα εστιατόριο με κάτι φίλου. Και βλέπω ότι το πράσινο δεν ήταν κανένα τεράστιο δρόμο, αλλά ένα κεντρικός δρόμο του Λονδίνου. Αλλά με τα φιδάκια του, έτσι όπω είναι του Λονδίνου, οι δρόμοι πάρα πολύ, ήταν συνεχώ πράσινο. Και τα διπλανά ήταν κόκκινα τα κάθετα. Λέω, Τι έτσι, γίνεται θυμός. εδώ. Είναι Κάθομαι λοιπόν έτσι. και το κοιτάζω. Με το που πλησιάζει ένα αυτοκίνητο σε έναν πλαϊνό ναι. δρόμο, το έτσι. βλέπει ο κύριο αισθητήρα και του ανοίγει πράσινο και κλείνει το άλλο δρόμο. Φεύγει ξανά πάντοτε πράσινο ο βασικό δρόμο. Ναι. Ναι. Αφού σου λέει δεν υπάρχει κανεί να το περάσει, Τεχνο, Τεχνολογία σε Τεχνολογία που βοηθάει του ανθρώπου, η και τεχνολογία είναι που του παιδεύει. Πρέπει να υπάρχει τροχονόμο σε κάθε φανάρι. Λίγο καλύτερο γιατί τα φανάρια. Και το δικοδίκτυο είναι τα δοχεία, δηλαδή βλέπει yeah. όλο το δίκτυο τροχονόμος, θα ρυθμίζει μια διασταύρωση, θα στείλει τα αυτοκίνητα γρήγορα, δεν μπορεί να δει τι γίνεται παρακάτω, ενώ το σύστημα της σηματοδότηση και ειδικά αν διαθέτει έξι μια φανάρια, μπορεί να το κάνει. Εδώ θα υπάρξει μια καλή λύση, αλλά όλα αυτά θέλουν ένα σχέδιο. Και πρέπει να πούνε σε προθυμό εφαρμογή. Όχι... Κύριε Λογοθέτη, κανένα σχέδιο δεν θέλουν. Α τα μολύνουν. Α τον άνθρωπο έχει χάσει πρωί πρωί. Μπορεί δεν μπορώ να σε... πω μια κουβέντα. Τώρα, τι μια κουβέντα, τον έχουμε ζαλίσει. Ναι, ναι, ναι, πρωί είναι. Τι α Δηλαδή, αν δεν μιλήσουμε το πρωί, ποτέ Μα, θα μιλήσουμε. Δηλαδή, Όταν τώρα ανιστάζουμε... όσο, είπα, και Ο άνθρωπο είπε ότι έχει την και τον πήγε στο Μπέρμιγχαμ. <laughs> <laughs> στο Λονδίνο, παιδί να δουλεύουν το καλό των Λοιπόν, <laughs> Περιλαμβάστε στους πρώτοι, να είστε καλά για εσάς Ευχαριστούμε πολύ για την κουβερά Να είστε καλά Εγώ λέω κύριε Να βγάλει ξέρεις, το ταξέντο Να βγάλει το ταξέντο ο πρωθυπουργός μας το σταμάτησα τώρα Αντώνη έτσι λέω, η επόμενη, Το επόμενο session του Μπάμπη γιατί είμαστε και λονδρέζοι Θα είναι να πάμε στο GPS Κατά πόσο αξιοποιούνται τα στοιχεία του GPS αυτή την ώρα Τα Google Maps <laughs> θα χρησιμοποιείτε Υπάρχει database που αυτό Δηλαδή να το τρελάζουμε τον Όπως άτομο. σου έγραψε ναι. κάποιος πολύ σωστά εδώ. εδώ Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που είναι πολύ καλά το ε, TomTom και τα λοιπά, το οποίο είναι και πολύ παλιό Εγώ το πρώτο θα, που είχα ήταν το Αυτό Δεν θα το. διαφωνήσω καθόλου ε, Και επειδή τέλο πάντων okay, Αυτό παρουσιάζομαι ως ε, Homo erectus, που λέγει και ο Ιωσήφ Θέλω να πω ότι έχω οδηγήσει με GPS σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και πριν από πολλά χρόνια δηλαδή, 15-20 χρόνια στην Πορτογαλία που δεν είναι και εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο να συνεννοηθεί ή στην Ιταλία σε κάποιο Σε Σου έχει μείνει αυτό γιατί πριν είπε ότι δεν μιλάνε αγγλικά τώρα είπες δεν, δε δεν πάσα, είπα, είπα, να... στον αέρα Στον αέρα τα δεν είπα ναι. Εκτό τα έλεγα. Α, εκτός ήταν. Είδες πούμε τι είναι τώρα Λέω ότι ψάχνει να το ότι λες, τα ίδια πώς. εκτός και όν. Είναι γιατί. Ε, έτσι καλό είμαι. είναι, είναι δε, κακό. Δεν, δεν αλλάζω ποτέ. Τι να κάνω. Ε. Λέω, ε. Όμως, ε. Ότι, ε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το, δεν, το να, α, <laughs> δεν το λέω για να προσβάλλω κανέναν. Έτσι, προς Θεού. Και ούτε είναι υποχρεωμένοι να μιλούν όλοι, ξέρω εγώ, α πούμε, δύο-τρει-πέντε και μιλάμε, τα μάθει πεζοδρόμια. Έτσι, τα κανονικά αγγλικά, όχι αυτά που μαθαίνει στο Βασίλειο. Είσαι πίσω. Τα παιδιά μα τα ξέρουν πρωτού πάνε σχολείο. Τα παιδιά μα τα αγγλικά που μιλάνε τα μιλάνε. Ας πούμε, οι δικοί μου μιλάνε σχεδόν σαν να έχουν μεγαλώσει στην Αμερική γιατί οι περισσότεροι συνομιλητέ του ήταν από εκεί. Είδε. Ε, αυτό. Ε, στα Ιντερνετικά. Τι έλεγα. Α, ότι υπήρχαν προγράμματα πάρα πολύ προχωρημένα ε, για την πλοήγηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν ήταν κι όλα το εξίσου αποτελεσματικά. Αλλά ε, ήταν σε μια φάση τα οποία απολύτω μπορούσες να εμπιστευτεί. Ξέρω να βγει στην Εύωρα στην Πορτογαλία, που την ανέφερα ω παράδειγμα, σιγά να μην την έβρισκα, ρωτώντα πώ την πόλη. Χάρτη δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σου. Τώρα μιλάει σε άνθρωπο που έχει. Αξιότιμοι. Ο χάρτη είναι υπέροχο πράγμα. <laughs> υπέροχο πράγμα. Εξαιρετικό α... πράγμα. Εξαιρετικό πράγμα. Ερώτημα που έχει διαβάσει ποτέ. Ναι, τα πάντα. Και... Ε, δόξα Ντάξει. το Θεώ. Ναι. Ε, μα σου λέω τώρα: Μην με πιάνει αν τα μούτρα για αυτά τα θέματα. Και χάρτη και ροτμπουκ, και ό,τι άλλο θέλει. 20... Και δευτέρα πατημένη και αφουρκέτα μπροστά έχουμε κάνει, Ροφίλ. 25 δηλαδή. Σεπτέμβρη 1974. 25 Σεπτέμβρη 2024. 50 χρόνια από την νόμιμη επανέκδοση του ριζοσπάστη. Κρατάμε σφιχτά το νήμα και προχωράμε. Ο Ριζοσπάστης, ναι. ρίξε διάλειμμα, ρίξε διάλειμμα, ρίξε διάλειμμα. Δεν έχει ξυπνήσει ο Πογιόπλος Ωραία, ακόμη, αλλά αυτά διαβάζω στην πρώτη σελίδα, ρίξε διάλειμμα. Boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. I do I they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere watch girls walk with tender λέει, το loving πιο is keeping να αυτό είναι για να χορεύουν οι άνθρωποι της δική μου ηλικία όταν κάνουν κρουαζιέρε αυτά τα μεγάλα κρουαζιερόπλανα. Έχει καταλάβει τώρα, επειδή σου λέει αυτό με περιμένει στη γωνία, αφού εγώ είπα ότι έπεσε κάτω και σηκώθηκε για την σαβαρελάκι. Ζωτή, mm. τώρα περιμένει τη γωνία να με ρωτήσει αν μπορεί να χορέψει οτιδήποτε κτλ. Αντίβου, Ιλιαμ, καθόλου τυχαίο. Έφυγε μια αυτό... μέρα το 12. Εγώ δεν είμαι κακό άνθρωπο, μπάβι μου, δεν τα κάνω εγώ αυτά που κάνει. Μα γι' αυτό ενώ το, ενώ το 74 συγκινηθήκαμε όλοι με την επανέκδοση αυτή τη εφημερίδα, διότι ήταν μια αλλαγή που σήμαινε ότι η Ελλάδα γυρνάει σελίδα και ήταν πολύ καιρό που χρειαζόταν γύρω σελίδα. Όχι επειδή είχε πέσει η δικτατορία. Αλλά επειδή έπρεπε να αποκατασταθεί αυτό που λέμε δημοκρατική τάξη υπό την κανονική έννοια και όχι όπω ήταν πριν τη δικτατορία. Πλην όμω η Αυγή είχε κλέψει την παράσταση. Είχε εκδοθεί πιο γρήγορα μέσα στον Αύγουστο και η άλλη που είχε κλέψει την παράσταση ήταν <σταλή> η Καθημερινή <σταλή> που είχε <σταλή> εκδοθεί <σταλή> καμιά δεκαετία μέρε πριν εκδοθεί. Επανεκδοθεί είναι το σωστό ε, ο ριζοσπάστη, διότι όλε αυτέ οι εφημερίδε ήταν απαγορευμένε. Σύμφωνοι και ω εκτούτου βλέπαμε και ζούσαμε μία περίοδο όπου τι σήμαινε ελευθερία, κοινοβουλευτική που θα ερχότανε, δεν είχε έρθει ακόμη, <συσχε> αλλά ελευθερία να εκφράζεσαι, ελευθερία να διαφωνείς, ελευθερία να έχεις ό,τι κατά θέλεις στο μυαλό σου και ε, όταν μετά από τόσα χρόνια εσύ, 50 χρόνια να που το λέει εδώ τώρα, βλέπω τα παιδιά να κάθονται και να κοιτάνε που χτυπάει μια μία άλλη κοπέλα, συμφωνή. Μια άλλη σχεδόν συνομιλική τη, δύο χρόνια μικρότερη τη και αυτό. Και να το θεωρούν φυσιολογικό, με συγχωρεί, λέω δεν είναι σωστό. Προτιμούσα εμεί που παίζαμε ξύλο με του μαϊκού. Τέλειωσα. Μπορεί να μιλήσει. Έχω λιποθυμίσει. Λοιπόν Δώσ' του κάτι. Έχω λιποθυμίσει. Λοιπόν Αν το γονατόκ που λέει και το τραγούδι. <laughs> λοιπόν, ε, να πω μια καλημέρα στον Μάκη. Ε, Μάκη, σου ζητώ συγγνώμη που δεν έχει δοθεί απάντηση για τα 100 ευρώ από την εκπομπή. Τα 100 ευρώ που επιβαρύνει. Έχω, έχω την απάντηση. Μισό λεπτό κιόλα. Είπε τελείω. Να μιλήσω. Είπα, θα την έχω. Έχετε την ευρώ. Καλά, ζητά συγγνώμη μια, εσύ. Ξεκινά να πω. Ρίξε ένα θέλω, κλάμα. Όχι καθόλου. Επειδή είναι και προσβλητικό σε αυτά που γράφει. Ζήτησε. Ε, ζ... Δεν πειράζει. Ε, πραγματικά στολίζω. Σου ζητώ εγώ συγγνώμη γιατί είναι τρει-τέσσερι φορέ που έχουμε κάνει αναφορά στο θέμα χωρί να έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Ο Μπαμπ λέει ότι έχει την απάντηση. Μου λέει ότι είναι επιβάρυνση όλων των βαρκών, σκαφών, πλαστικών και λοιπόν και λοιπόν. Λοιπόν, αφού έχεις απάντηση αν θες το μάκι με την καλημέρα μου και τα καλοτάξεδος μας. Ναι, αλλά αν ο Μάκης δεν είναι σωστό, να μην του τη δώσω. Όχι, θα τη δώσω όλου του άλλου. Θα τη δώσουμε την απάντηση και στο Μάκη, γιατί θα... Εγώ δεν έχουμε ποτέ. πρέπει να τους είμαστε αγράφτες. σωστοί στη ζωή και να μην βρίζουμε ποτέ. Ε, εντάξει, λοιπόν, είναι στενάχωρα αυτά τα πράγματα. Αλλά πάμε παρακάτω. Είχα πει χθε ότι αυτό που ήξερα ήταν ένα είδο τελών κυκλοφορία για τα βαρκάκια, για οτιδήποτε πλέει, αν πλέει βέβαια. Mm, ε, αλλά εσύ μπορεί και αν μην πλέει. Αλλά εν περιπτώσει, αφού το πρέπει να πληρώσει. Ήταν ένα εκατοστάρικο και είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό ότι το είχαν βάλει 3-4 χρόνια πιο πριν, διότι τότε είχε ψηφιστεί, είχαν ξεχάσει να το εισφράξουν. Νομίζω ότι ο νόμος είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι του 79. Ο νόμος ο κανονικό, ο πρώτο, ναι. είναι τη πρώτη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Στην Ελλάδα όμω πολλοί νόμοι ψηφίζονται και δεν εφαρμόζονται ποτέ. Ε, αυτό ευτόρα... ο νόμο θα μείνει στα χαρτιά. Και όταν το ξανακοιτάξανε, τη... τι είναι, που είναι που αυτό, είναι αυτό χάρη και στι παρεμβάσει των ακροατών και στι δικέ μα ερωτήσει. Ε, είπανε κάτσε τώρα εδώ που τα λέμε Κατοστάρικο πολύ φαίνεται εδώ που τα λέμε το να εισπράξουμε για τα προηγούμενα όταν δεν έχουν εισπραχτεί τα προ -προηγούμενα, και αυτό δεν φαίνεται έξυπνο οπότε έχω να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίε μου το ξανακοίταξαν λοιπόν γι' αυτό και δεν έφυσκα εγώ την απάντηση mm. και έλεγα καθίστε να το ψάξω λίγο ακόμη το ξανακοίταξαν από ό,τι έμαθα και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι κατροστάρικο Κατά πάσα πιθανότητα λέω, δεν ξέρω τι αποφάσισαν, αν αποφάσισαν, αν τελείωσαν. Αν περίμεναν να βγάλει το ταξέντο ο Μητσοτάκης να το ρωτήσουν, διότι δεν κάνουν τίποτα στην κυβέρνηση αν δεν ερωτηθεί ο Μιζωτάκη. Έχει και, ε... και παππιδιόντα. Ναι, έτσι είναι το σούτ αυτό. Πει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κάτσω να πω το καλό νέο. Το καλό νέο είναι ότι μάλλον θα κοπεί στη μέση και σίγουρα δεν θα ζητήσουν τον προηγουμένο ετών. Ορίστε, είχαν καλό νέο να το πω. δεν θα είναι αδρομικά. Ναι. Αυτέ είναι οι προφορίε που έχω, όμω δεν είναι οι τελικέ αποφάσει. Μάλιστα. Δηλαδή, σα είπαμε ότι θα σα πάρουμε 100, θα σα πάρουμε 50, λέμε τώρα τύπου, και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το καλό να. Τέλο πάντων, εντάξει, ό,τι νομίζω ο καθένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ κακώ υπάρχουν επιβαρύνσει σε τέτοια πράγματα, αλλά πάμε τώρα παρακάτω γιατί έχουμε και άλλου που έχουν εμπειρίε σαν και αυτέ που ε, έχουμε ζήσει κι εμεί. Α πούμε, για παράδειγμα, γράφει εδώ ο Γιώργη. Δυστυχώ ο του ψυχικού. Ο Μουστάκια που λέγαμε, έφυγε πριν από 8 μήνε. Ναι, μα γι' αυτό είπα το. Είχαμε... Καλά, να είναι εκεί που είναι. Είχαμε κάνει αναφορά, αν θυμάσαι. Ε, βέβαια. Με. Λέει για την εμπειρία σου με τη γιαγιά που σε χτύπησε, τον παθα εγώ. Σε φανάρι πράσινο προς κόκκινο στην καποδιστρίο, φρενάρω με τη μηχανή και μα πήρες βάρναλι. Λε... Κοπελίτσα όμω αυτή τη φορά, η οποία χάζευε στο κινητό, μα τύπησε από πίσω. Να έχετε μια όμορφη μέρα επίση και ραντεβού το βράδυ, βεβαίω. Να είμαστε καλά. Απλώς να πω, επειδή έβαλε μια παράμετρο ο σε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αξίζει πολύ περισσότερη έκταση και θα το κουβεντιάσουμε το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εφηβικής βίας εγώ δεν έχω κάνει πρόβλημα να το πω και εγκληματικότητα ξεκινήσουμε με αυτό μόλις περάσει η ώρα γιατί το λέω τώρα, ότι πάει το κακό στο χειρότερο δεν είναι μόνο το Σοκαριστικό θέαμα που βλέπουμε μέσα των κινητών. Τα κινητά είναι να δρακάριστε μα τα κινητά, να πλακωνόμαστε μα τα κινητά, για όλα μα τα κινητά. Το κακό μα το κεφάλι μα και η χρήση των κινητών. Πρέπει να πω ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμό των συλλήψεων των εφήβων. Νέα παιδιά, μικρά παιδιά συλλαμβάνονται όλο και περισσότεροι. Δηλαδή, λε κάποια στιγμή ρε παιδί μου, τι θα γίνει, ρε, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έ, έχει ξεφύγει πραγματικά. Λοιπόν. Βλέπω ότι... ή, ή και εμείς βλέπουμε περισσότερα και τα, δεν τα βλέπαμε, δεν τα μαθαίναμε δηλαδή. Έχει πολλές συλλήψεις. Όλα, όμως. όλα υπέζουν. Ε, είναι 37 συλλήψεις ανελίκων κάθε μέρα. Το διαβάζω το πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου. 37 παιδιά κάθε μέρα συλλαμβάνονται γιατί πλαγγώνται μεταξύ τους, έτσι. Το είπε η ευγενέστατη εκπρόσωπος της αστυνομία. Ε... Κυρία Δαμολίδη, Δαμολίδη. Ναι, ναι, η οποία κάνει εξαιρετικά τη δουλειά τη. Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ευγενέστατη, κάνει εξωτικά τη δουλειά Η Οι συμπάθειε δεν κρύβονται, κυρίε και κύριοι. Πάμε στις 8. Πάμε στις... Σε... Όταν βλέπω ένα δημόσιο λειτουργό πάμε να κάνει στις... σωστά τη δουλειά του, α μην το πω. Μπαμπι, όταν εσύ λε κακή κουβέντα, δεν έχω καμία απορία. Όταν λε καλή κουβέντα, όμω προβληματίζομαι. Λοιπόν. Είναι Παγκόσμια μέρα των φαρμακοτριφτών, φαρμακοποιών, με συγχωρείτε. Σε συμβουλεύω μόλι τελειώσουμε να περάσει να. Κάτι για την να, περίπτωσή σου Να σου πάρω ένα φάρμακο να σε, έχει μεγαλύτερη διάρκεια Πάρε τα από τα λιγμένα yeah. γιατί τα άλλα τα αύξησε ο Άντωνης Να σου πω κάτι, αμένα λιγμένα είναι να παλιά τουλάχιστον Δες όλα αυτά τα τώρα μια εβδομάδα. άμα είναι αγερίδος Ξέρεις τώρα Οχτώρα ξεκινάμε την εκπομπή η, η νέα κρίση, ε, πάμε συνέχεια Μα, τι είναι το, Λοιπόν το η νέα κρίση για Ειδήσεις τους να αφήσω, να έρθουμε... Είναι να μαζέψει ο άνθρωπο που είναι ο βουλευτέ τις νέες δημοκρατίες βλεφτές mm. Από αυτούς που μάζεψε η προηγούμενη υπουργό ε, ε, Εργασίας Ναι σωστά είναι Γιατί τους άλλαξε Δεν τους αφήνει ίδιους να τελειώνουμε yeah. Στην ίδια θέση να τελειώνουμε Τους, τους μάθαμε Η Ιρία Κεραμέως λέω μάζεψε τους μισούς Της κοινοβουλευτική yeah, ομάδα. Ο Γεωργιάδης τώρα πόσους θα μαζέψει Έλα μπντε Άντε να ακούσουμε και να γίνουμε Να κάθομαι ποιότητα είναι, σαφέ. Α να παίξει. Δεν φτάνει που έχω ξυπνήσει Δεν φτάνει που έχουμε ξεκινήσει την της 7. Βρέ, α το να τότε... παίξει. Είμαστε στο τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε 8 και ε. 8. 4, 7, 8. Βάλτο. Τώρα θέλω πραγματικά να σε ρωτήσω. Συζητάγαμε λίγο πριν. Πούμε καλημέρα αυτό για του φίλου που φεύγουν σε 8.00. Γιατί εμεί ερχόμαστε κανονικά στι 8.00. Σήμερα είχαμε ξεκινήσει εκτάκτω από αυτά. Συζητάγαμε για το περιστατικό α... στην γλυφάδα. Άκουνα διστάγια. Και ο τώρα, πρώτα έχει παραγγείλει. Έχ... σου Έχ... έχω κάνει ένα πραξικόπημα. Βάλ... Με τη βοήθεια προφανώ πάντα. Γιατί αλλιώ δεν γίνονται τα καλά πραξικοπήματα. Ε... Άρα τα κάστρα ε... πέφτουν από μέσα. Έτσι ναι, και επειδή Μορτάκη χθες, χθες πα, σου έλεγε ένας εδώ, ναι. έλεγε βάλ του ένας Σοστακόβιτς ναι. να στρώσει Σου βάλε ένας Σοστακόβιτς, ένα πολύ Αυτ, όμορφο Αυτό είναι Βάλς ε, Είναι ένας χορός ναι, ωραίος οχο, Έτσι, ένας χορός ωραίος Που έβαλε το τσάμικο Αυτό, σε αυτά και σου έβαλε το Βάλς σε οχτώ Αυτό Σοστακόβιτς, είπαν ότι είναι το The Jazz Album ναι. Έτσι, παίχτηκε, το έβαλε, το έγραψε για κινηματογραφικό έργο το 1955 ε, και βεβαίω έχει γίνει τεράστια επιτυχία το έβαλε και ο Κιούμπριξ στο The Eyes Wide Shut μάτια ερμητικά κλειστά το μάθαμε όλοι και είναι ένα πολύ όμορφα δε... άκου λίγο λίγο ε, λίγο τώρα λίγο λίγο βάλ του λίγο τώρα πες μου ειλικρίνα επειδή εντάξει είπαμε να την κάνεις την προβοκάτση ας να κάνεις τη... το πραξικό ποιμάσο δεν άρεσε δηλαδή αν, με ρωτάσαν αν ό, αρέσει ο Στρογγαβούτσα. Ακούω το χάρκινο, τι όμορφο που είναι. Τι, τούμπα το... είναι αυτό, αρέσει. να Θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά τώρα. Τόσα χρόνια κάνει ραδιόφωνο. Βάζει ένα Σωστακόβιτ με μια γλυκιά ατμόσφαιρα κτλ. και συζητάμε για τον ξυλοδαρμό τη 14η στην κλειφάδα. Εγώ είμαι που χρειάζομαι τα λιγμένα χάπια. Όχι εσύ. Αν άκουγαν τέτοια μουσική δεν θα είχαμε αυτά Καλά, μα ακούσα η μουσική είναι πολύ βασικό πράγμα Τους τραπαριστούς με τα γκάνια Βάλε, τι ήθελες να βάλεις Βάλτε αυτό που ήθελε Όχι, όχι Γιατί είναι μου το άλλο, δεν λέει Όχι, όχι Δεν θα ε, βέβαια, γιατί είναι το Ελλάδα και θα γίνει μαθήμα του Ελλάδου. Αυτό υπέκυψε στη δύναμη και στη μαγεία Όχι. του Σωστακόβιτ. Δεν υπέκυψε. Απλά είναι 8 και 10 και 2-3 λεπτά συζητάμε για τον Σωστακόβιτ, γιατί εσένα την έχει δώσει πρωί-πρωί. Ενώ επί τη ουσία άνοιξε το θέμα παρά δύο λεπτά πριν τι 8 για την κλειφάδα, γιατί έχουμε μείνει λίγο παγωτά όλοι με αυτό που βλέπουμε. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίω και θέλω να πω έκπληξη καμία. Απλώ είναι αυτό που λένε. Την πλακώσανε στο ξύλο και το είδαμε. Πρόσηξε αυτή εδώ αυτή... το είδαμε. Γιώργο. Έτσι. Ναι. Έτυχε ναι. και το δομω από μια κάποια κάμερα, παρόλο που βάζω στοιχείο ότι 10, όλα τα παιδιά. Είχαν... Εκεί μετά αρνητικό διεθνεί σημαντικά έχουν δηλαδή. και θα δούμε και άλλα. Δυστυχώ. Ε, όλοι στάθηκαν στο εξή, όπου τους κάνει εντύπωση και δικαίωμα βεβαίω, ότι ε, χτυπάει μια κοπέλα, μια μικρότερη, της, και ότι όλα τα άλλα παιδιά που είναι εκεί γύρω δεν αντιδρούν. Άρα και ξέρουν. Και ξέρουν γιατί δεν αντιδρούν. Δεν μπαίνουν στη μέση. Δεν είναι ένα που προέκυψε, είναι ένας καυγάς τιμένος. Ναι. Ε, τώρα, εγώ να πω την αλήθεια, επειδή δεν έχω προσωπικό ρεπορτάζ, αυτά που διάβασα όμως σε εφημερίδες, είναι ότι οι δύο κοπέλες που δέρνουν την... περίπου συνομιλική τους και λοιπά, τη δέρνουν γιατί είναι λίγα καλή μαθήτρια. Και, και, και γιατί, έχουν και ανταλλάξει γιατί... κάτι κουβέντες... Και τι, άλλο, και τι, τι άλλο. άλλο. Κρατάει το απουσιολόγιο. Ναι, είναι η Αυτό, Συνεχώς. με συγχωρείτε, το κρατούν ακόμη οι μαθητές. Αυτό δημιουργούσε πάντοτε εντάσει μεταξύ των μαθητών. Και τι να κάνει τώρα ο απουσιολόγο, α πούμε, δεν θα σου βάλει την αποσία, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά μήπω ναι. πρέπει οι καθηγητέ να το ξαναδούν αυτό το θέμα. Και το άλλο ότι είναι μια καλή μαθήτρια. Την καλούνε, γιατί αυτή κάθεται με του φίλου τη, την καλούνε να πάει να μιλήσουν παραπέρα και πηγαίνουν. Και δεν μ' άρεσε και η δήλωση, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ και είναι εξαιρετικό δήμαρχο, του Δημάρχου Γρυφάδα που λέει ανάμεσα στα είναι παιδιά που έρχονται από διπλανή συνοικία. Να δίνουν ραντεβού στη Γλυφάδα για να πλακωθούν, στα Μαρμανέ, λόγια yeah, κλπ. Το οποίο είναι ακριβές, δεν είναι Λέρα, λάθος. Να πούμε, δεν όμως... λέει κάτι ψέματα όπου ο Πανικολάου. ένα λεπτάκι. Καταρχήν, ε, εγώ θυμάμαι εδώ και στην Κηφισιά για παράδειγμα, που προσφάτως είχε... Ήταν μια ομάδα γονέων, αν θυμάσαι, που οργανωθήκαν και βγαίναν έξω και κάναν ίδια επιτήρηση... Λοιπόν, αυτά... Που έστελνε ο Χρυσοχοίδης undercover αστυνομικού με πολιτικά για... για να του ναι, μαζεύουν. Όχι, λέω για του γονεί όμω. Ε, ναι. Φτιάξανε εδώ <σχυσίλια> γιατί σου τα παιδιά μα εδώ και το Έρχονται εδώ πέρα και πλακώνονται από άλλε γειτονικέ <σχυσίλια> Μάλιστα, οκ. Okay. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν θέλω να πω ότι η επικίνδυνοτητα τη ιστορία δεν είναι αν είναι στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Γλυφάδας και Φυσιά. Δεν μα <σχυσίλια> ενδιαφέρει αυτό. Είναι δευτερεύον στοιχείο να πάει κάποια Βεβαίω. Αλλά ρε παιδιά, το πρωτεύον ποιο είναι. Το πρωτεύον είναι ότι για παράδειγμα, εδώ έχουμε τη σύλληψη και των γονέων των κοριτσιών που δίναν τον Γαλιλαίο. Ναι, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό το αφέθηκαν ελεύθεροι. Περιμένετε. Γιατί το βλέπω που το λένε και οι ρεπόρτερ πάντοτε ότι πήγαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν είναι σωστή διατύπωση. Ο εισαγγελέα. Πρέπει να σταματάει το ρεπορτάζ ότι πήγαν στο εισαγγελέα. Έτσι, αν μπήκαν στη φυλακή να το πούν Αλλιώ ο εισαγγελέα σε ακούει και μετά σε αφήνει ελεύθερο. Εκτό αν έχει διαπράξει μία σειρά πολύ λίγων εγκλημάτων. Πολύ λίγων, που τότε μπορεί να αποφασίσει πράγματι να σε βάλει μέσα προληπτικά. Αλλιώ πάντοτε οι άνθρωποι αφήνονται θέλω... ελεύθεροι μέχρι ότου απολογηθούν. Του ακούσει δικαιοσύνη Προφανώς και όλα αυτά τα πράγματα. Προ... Ναι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε αφήθηκαν ελεύθεροι με ένα τόνο ότι δεν πάθα και τίποτα. Όχι, όχι, ένα, ένα, ένα, ένα. Εγώ το λέω γιατί καταρχήν έχει πάρει μία διάσταση το όλο πράγμα. Ε, ευτυχώ. Πολύ μεγάλη διάσταση. Δυστυχώ. Ότι δηλαδή έχει πάρει μια διάσταση αυτή η ιστορία με το ότι παίζουν ξύλο τα παιδιά, βγαίνουν έξω να πάνε ξέρω εγώ. Πούμε, okay, εγώ είμαι να... ευτυχώ που έχει πάρει διάσταση και Α, το συζητούμε. Και το φωτίζουμε. Ναι, yeah. καλώ κάνουμε. Απορώ όμω. Και το λέω με το χέρι στην καρδιά. Είσαι εσύ ο μπαμπά, εσύ έχει και την ευλογία να είσαι δύο κόρε, ή ενό αγόριου, γιατί δεν θα, το, δεν θα κάνουμε διάκριση, τον οποίο το σαπίζουν στο ξύλο κάτι συνομιλική του. Πε μου, πώ αντιδράσαι. Ειλικρινά το λέω τώρα. Εσύ με κοροϊδεύει που είμαι, ξέρω εγώ, α πούμε, στρογγυλούρισε 100 τόσα κιλά. Δεν σε κοροϊδεύω, σε Όχι, πειράζω. Δεν με κοροϊδεύει, δεν με πειράζει. Δεν δε με πειράζει, σου λέω. Πε μου, λοιπόν, εμένα, πε ότι έχω βρεθεί εγώ στη θέση τη ε, 14χρονη. Είμαι ο πατέρα τη. Οι γονεί έκαναν το σωστό. Τι κάναν στην Ο άνθρωπο ήταν ψύχρεμο, πήγε αυτό κτλ. Ναι, ναι. ναι. ναι. Είναι η πρώτη φορά που εμπλέκονται σε επεισόδια η κοπέλε που δίρανε. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τι κάνει τώρα, σε αυτή τη φάση. Περιμένει Εδώ... να ξαναδίνουν το παιδί σου, Όχι. Εδώ υπάρχει ένα Τι πρόβλημα. Τι κάνει, Δεν είσαι τον πατέρα τη Αλληνή Ε. Μπορεί Άρα... να μπορεί, μπορεί να μην μπορεί, δεν θα βγάλει άκρη, δεν θα βγει τίποτα. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Δεν θα βγάλει άκρη. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Γιώργη. Καλά, ότι γίνονται, γίνονται. Ότι γίνονται, γίνονται. Καλά, λέω ότι δεν γίνονται, δεν Ρέω... είναι. Σωστό Ρέω, να γίνονται. Ρέω, ότι γίνονται, γίνονται. Άμα είναι να κινδυνεύει το παιδί σου να βγει έξω και σε... η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Δήμο λέει έρχονται παλαιού. Ε, συνελήφθη, ξέρω εγώ, οδηγήθηκε ω εγγερία, αφήθη ελεύθερη. Τέταρτα, περιμένουμε τον ξαναδηρήσω. Α αλλάξουμε την νομοθεσία τότε. Δεν ξέρω τι πρέπει να, να κάνουμε. Ούτε θέλω να, να είμαι εγώ αυτό που δίνει λύσει στα προβλήματα τη κοινωνία μου τόσο σύνθετα. Ναι. Απλώ αναρωτιέμαι αν αναλαμβάνει ω γονιό την πραγματική ευθύνη για τη συμπεριφορά του παιδιού σου. Αν έκανε τη σύλληψη. Πε ότι ήταν εκεί η αστυνομικό όργανο. Το οποίο ελπίζουμε ότι θα, αυτό τουλάχιστον θα, θα παρέμεινε uh, στη φάση. Τότε θα έκανε συλλήψει. Αν έκανε τη συλλήψη αστυνομικό όργανο, τότε το πιο πιθανό ήταν ότι θα περνάγανε τη νύχτα στο κρατητήριο. Έτσι. Ε, Μέχρι ότου να δούμε τι συνέβη και ποιο έκανε τι. Λοιπόν, αυτά. Ε, δεν κόβονται μου, αυτά. Εμένα η απορία μου, Μπάμπη, και εμένα εγώ έχω πραγματι μια απορή, είναι σου... πραγματική απορία. Είναι. Δηλώνουμε όλοι μαζί την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο ή είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε κάποιο τύπο ευθύνη για αυτό που συμβαίνει Ακούω την κριτική που γίνεται στα άλλα πιτσιρίκια να που κρατάνε απαντήσω. το τηλέφωνο και, και τραβάνε και να λένε, «Ω, ήταν oh, αυτό, αδιαφορία, το μόνο που τους νοιάζει είναι να γράψουν το βίντεο» μάλιστα. Okay. Okay. μάλιστα, Να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά που γράφουν το, το βίντεο, είναι μια ερώτηση Να κάνουμε κάτι για τους γονείς που τα παιδιά τους κάνουν αυτό Κάτι να, να ακούσω ένα πράγμα, λοιπόν. γιατί το μόνο που ακούω είναι η καταγραφή του γεγονότος. Σου απαντώ, πρώτον ισχύει το πολύ ωραίο που μας μαθαίνει η θρησκεία μας, ότι ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο. Συμφωνούμε, άρα mm. δέχομαι όλη την ευθύνη που μπορείς να μου ρίξεις, διότι είμαι 40 -κάτι χρόνια στη δημοσιογραφία, στην πρώτη γραμμή, άρα κάποια ευθύνη την έχω και τη δέχομαι, δεν θα κάνω εγώ τον, τον άνθρωπο που καταγγέλει. Δεύτερον, δεν θα κατηγορήσουμε τα παιδιά απευθείας παρά μόνο για την πράξη τους. Η πράξη είναι πράξη και πρέπει να μάθουν να παίρνουν την ευθύνη και 14 και 16 και παραπάνω. Το τρίτο είναι Θυμάσαι ότι... Θυμάσαι ο... πόσο χρόνο ήταν τα παιδιά που σκότωσαν τον Λιγκερίδη. Έμα ακριβώ. Δεν το θυμόμουν, τώρα το ε. Ο Άρα... είναι 16, ο μεγάλο αδερφός είναι 19, Μάλιστα, και έχουμε και ένα βαλικάρι στον τάφο. Ναι, δεν υπάρχουν επομένω ε, όταν κάνει κάτι, έχει την ευθύνη αυτού που κάνει και θα πάρει πάνω σου και τι επιπτώσει που προβλέπονται. Ότι πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι η συζήτηση, είναι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. μήπως είμαστε πολύ χαλαροί. Αυτό που σίγουρα δεν πρέπει να γίνει είναι αυτό που το ακούω συχνά και που έγινε και τι προάλλε. Η παρέμβαση του γονέα για να περασπιστεί το παιδί του, υποχρέωσή του να το υπερασπιστεί αλλά εναντίον της κοινωνίας ή του συστήματος που το αδίκησε το παιδί. Όχι, με συγχωρείτε, εκεί κάνετε λάθος, έτσι, δηλαδή τις προάλλες. Εννοείς για την αποβολή. Την αποβολή που πηγαίνει ο γονέας και θα πάει ο γονέας να μάθει και θα μάθει και γιατί και μήπως είναι πολύ αυστηρό. Όλα αυτά θα τα συζητήσει με το σχολείο. Το να βγαίνει στις κάμερες, εκθέτει τη ζωή του παιδιού του πρώτα απ' όλα, σε, σε εμά όλους οι οποίοι είμαστε... Ε, αδίστακτοι και αδιφάγοι να καταναλώνουμε τέτοια θέματα. Το ζήτημα λοιπόν με τη βία, θέλω να καταλήξω στο ότι αφορά τις οικογένειες, αφορά τους δήμους, αφορά τις γειτονιές, αφορά πρώτα απ' το σχολείο. Εντάξει, δε, Η ναι. γνώμη μου είναι okay, ότι εκεί που έχουμε σχολείο. πέσει έξω ως κοινωνία, είναι το σχολείο. Το σχολείο δεν είναι μια, μια, ένας χώρος που συνθέτουμε τα συναισθήματα, τις διχόνοιες... Ε, οτιδήποτε είναι ένα χώρο που τι κάνει χειρότερε Ή που δεν ασχολείται Και τα δύο καταρχήν μου είναι προβληματικά Ναι εδώ καταρχήν να πω ότι δεν έχουμε ένα επεισόδιο Που λαμβάνει χώρα α πούμε σε σχολική μονάδα Αν είναι τέτοιο Έχουμε δει τα ραντεβού έξω από το σχολείο Εκεί που και καλά ας πούμε ο καθηγητής δεν μπορεί να παρεύει Είναι δουλειά της αστυνομίας ή κάποιου άλλου ε, Εμένα η καποιο αλλο εμενα η ερωτηση μου δεν έχει να κάνει με το Φτάσαμε και πλαγωνόμαστε πριν φτάσουμε να πλακωθούμε δεν έχουμε ευθύνη. Δηλαδή στέλνεις το παιδί σου ας πούμε να μάθει καράτε, kickboxing, tie, βοντό, ξέρω εγώ ό,τι είναι. Και το βλέπεις ότι αντί να τον κάνεις αθλητή, τον κάνεις μπράβο. Και είναι 15 χρονών και σαπίζει το ξύλο ένα μαθητή του γιατί δεν του αρέσει τα μούτρα Καλά. του, ή γιατί αυτό αρέσει πιο πολύ στο κορίτσι που την είχε να του αρέσει, α πούμε. Ή γιατί η μαθήτρια εδώ είναι καλή και οι άλλε λένε Μα έβαλε απουσία. Μωρή μπίπ, α πούμε. Τσινιόλα. Ναι, την, ε, την επόμενη φορά, Γιώργο, που θα του συμβεί αυτό, ενδεχομένω ο άλλο θα σου πει Για να μην μου ξανασυμβεί, θα είμαι οπλισμένο με κάτι. Και α, πάμε χειρότερα. Μα ήρθε στα λόγια μου. Ήρθε τώρα, ήρθε τα λόγια μου. Εάν εσύ γονιό δει μια φορά να δέρνει το παιδί σου. Και να μην υπάρχει απολύτω καμία επίπτωση. Συνεχίζουμε τη ζωή μα κανονικά. Το παιδί σου εξακολουθεί να βρίσκεται φοβισμένο πέρα από το ψυχολ, πόσο ψυχολογικά τραυματισμένο είναι από την ιστορία. Έτσι. Εξακολουθεί να φοβάται, να βγει έξω. Να... Εξακολουθούν να τον απειλούν. ή κι αν δεν απειλούν το δικό σου, βρήκανε τον κολλητό του και τον δέρουνε. Τι κάνει τρε φίλε. θα γίνουμε δικαστέ τρέντ στο τέλο για να πάρουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μα. Ή, λοιπόν. Και έχω και μια απορία που την έχει βάλει και ο Χρήστο. Η μεγάλη προβολή αυτών λέει παίζει ρόλο διαφήμιση. Μήπω να το, μην το προβάλλουμε τόσο πολύ, Είναι ένα ερώτημα. Είναι, αυτό. Ρε, Χρήστο, ειλικρινά σου μιλάω αυτό που λένε ο μιμητισμός Παλιότερα στην Ασία, μια που αναφέρθηκε και ο, ο Μπάμπη εδώ και στα χρόνια τη δημοσιογραφική πορεία. Στην Ασία, θυμάμαι, είχαμε κάνει ένα σεμινάριο. Μάλιστα, είχαν κληθεί και οι διευθυντέ των μέσων. Και μα λέγανε οι άνθρωποι ότι ε, το θέμα των αυτοκτονιών πρέπει να το έχετε στο μυαλό σα ότι μπορεί να προκαλέσει μιμητισμό. Εξού και δεν αναφέρονταν στι ειδήσει αυτοκτονίε. Γιατί αυτοκτόνησε ο άλλο, λέει ερωτική απογοήτευση. Ακούει άλλο που είναι ερωτικά απογοητευμένο και λέει έπεσε ένα από τον έτσι και εγώ. Τώρα το λέω πολύ ισοπεδωτικά, αλλά κάθε μετάδοση είδηση έχει την επικίνδυνοτητά τη. Οι γλυφαδιώτε. Να μιμηθούν του κυφισιώτε. Οι κυφισιώτε του εγαλαιώτε. Πλακώνονται αυτοί, απλακώθουμε κι εμεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, μια κοινωνία δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. Και το δύσκολο για το. Δεν υπάρχει κάτι εύκολο να απαντήσει εδώ πέρα. Θα σου πω που είναι η, η ένστασή μου, συμφωνώντα με αυτά που είπε. Και... Προσυμφωνώντα. Προ προ προβληματισμό μεγάλο, βαρύ yeah, έχω. Έτσι. Yeah, yeah. Oh, εμένα η άποψή μου ήταν πάντοτε ότι δεν δείχνουμε. Μπορεί να βγάλουμε ένα ρεπορτάζ, ε, μια έρευνα για την βία που υπάρχει και όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί μέσα να δείξουμε και κάποιες σκηνές. Αλλά το να δείχνουμε τις σκηνές με το που μας έρχονται, μας τάνει γιατί κάποιο τις στέλνει. Και να τις παίζουμε χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί, πώς συνέβησαν τα πράγματα, τι έγινε μετά και όλα αυτά. Αυτό είναι η δουλειά του ίντερνετ. Δεν πρέπει τα, media, τα κανονικά μίδια που τα τρέχουν οι δημοσιογράφοι και όχι όποιοδήποτε έχει ό,τι έχει στο κεφάλι mm -hmm. του. Πρέπει να είναι πολύ πιο οργανωμένα. Να, έχει, να υπάρχει δουλειά, να είναι αποτέλεσμα μια δημοσιογραφική δουλειά. Γιατί αν το πήρα, το έδειξα, γιατί θα προλάβει να το δείξει το άλλο κανάλι πρώτο κτλ., αυτό είναι ένα ανταγωνισμό που πολλαπλασιάζει το πρόβλημα. Yeah. Είμαι μαζί. Σου. Η... Αλλά μην περιμένει να, να γίνει έτσι. Θα γίνει αλλιώ, διότι υπάρχει αυτό ο ανταγωνισμό. Δεν μπορεί εγώ, να κάνει διαφορετικά. Εγώ κρατάω αυτό που λέει ο Μπάμπη. Δηλαδή ότι ακόμα κι αν πούμε, ας πούμε. Η, η, η, οι δημοσιογράφοι τηρούν την οντολογία. Ένα πράγμα και το τηρήσουν. Η μετάδοση τη είδηση γίνεται χωρί την προβολή του βίντεο. Για λόγου ε, να αποφυγήσω. Θα μπορώ να σου πω και κάτι ακόμη να προσθέσω. Θα μπορούσε εκεί κάποιο να πει, εντάξει, δεν το δείξατε εσεί στο Real FM και το έδειξε Ακριβώς. το Twitter, το έδειξε το Ripper. Θα... Ρα... Όχι μόνο αυτό, το Λέω... έδειξε ο άλλο σταθμό. θα πάνε στον άλλο. Λέω οτιδήποτε. Τώρα δεν θέλω να πω στη λογική ξέρω, μεταξύ σταθμών. Ο ένα μπορεί να έχει, με ένα θα το θυμάται και ο, ο Νίκο, η άποψή μου ήταν ότι κάθε μέσο. Ε, ο Νίκο Καντζινικολάβου ε, να υπάρχει ένας κώδικας διεντολογίας στο ίδιο του μέσου. Μα έχουν τα μέσα ή στε... οφείλουν να θυμηθούν που φορά. Δεν, δεν έχουν τα μέσα. Σε ποιο σιρτάρι το έχουν βάλει. Δεν έχουν τα μέσα. Αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό και κατά τη γνώμη μου ορθώς συμβαίνουν. Έτσι, δηλαδή, να πω ένα πολύ απλό. Αδιαστά βρετε πληροφορία δεν μεταδίδεται. Τελειά. Ανακοίνωση θανάτου δεν γίνεται αν δεν έχει ειδοποιηθεί η οικογένεια και δεν δίνεται επισήμω από τις αρχές. τι αρχέ. Απλά πράγματα. Τι λέει ο Γιώργο, κουζίλα. Πουζίλα, κουδαλάκι. Εδώ ε, τώρα εμεί οι δημοσιογράφοι λέμε: Μου ήρθε τώρα στο κινητό. Ναι. Αν η πηγή δεν είναι 1100 σίγουρη να σου έχει ξαναστείλει πληροφορία, να την έχει διασταυρώσει και να βγαίνει κάθε φορά άλλη πού θα τον εμπιστευτεί αυτό να το πει εσύ απευθεία στο μικρόφωνο. Εμεί συζητάμε αυτά και λέμε τον προβληματισμό μα κατά την γνώμη μα υγιής προβληματισμός και καλό να συμμετέχετε κι εσείς. Η Άννα όμω, που το έχει λουστεί, μα γράφει τα έξι στην καλημέρα μου και την αγάπη μου, Άννα. Στην ερώτησή σα, τι μπορεί να κάνει η γωνία, σας, σα απαντώ: Τίποτα. Προσωπικά το παιδί μου είχε σοβαρό πρόβλημα με συμμαθητέ του και αναγκάστηκα να αλλάξω σχολείο το δικό μου το παιδί. Γιατί δεν υπάρχει καμία συνέπεια για το κακοποιητικό παιδί. Έφτασα και στην πρωτοβάθμια. Σα μιλάω. Για Τετάρτη Δημοτικού. Τελεία. Και είναι αυτό που ετοιμαζόμουν να πω πριν: ότι το γεγονό ότι λένε τώρα, το ρεπορτάζ λέει με, με όλε τι επιφυλάξει που είπαμε μόλι, ε, ότι η ίδια κοπέλα είχε χτυπήσει κι άλλη φορά κάποιον και ότι το Μάιο είχε γίνει μεγάλη φασαρία, δυστυχώ για του γονεί και για όλου, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φύγει από αυτό το σχολείο και να πάει σε άλλο σχολείο, σε μακρινό σχολείο. Έτσι γίνεται, δεν έχει βρεθεί Έχω. άλλη λύση μέχρι στιγμή. Λοιπόν, όλε οι παρατηρήσει σα εδώ που έρχονται βροχή είναι σωστέ και ο Δήμος πρέπει να είναι παρόν και η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να δουλεύει και το βράδυ. Έτσι, δεν, δεν πρέπει να δουλεύει μόνο το πρωί. Ε, Γενικώ χρειαζόμαστε όσο μπορούμε περισσότερου Ουθάντ, ε, που λέγανε τι παλιέ εποχέ, μια που ήταν και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ΕΕ. ο Ουθάντ ήταν ένα από του ε, μεγάλου και πολύ γνωστού, ε, γιατί του κάθισαν τα δύσκολα, Γενικού Γραμματεί των Ηνωμένων Εθνών. Ε, χρειαζόμαστε ανθρώπου οι οποίοι να είναι εκεί και να μπορούν να φέρνουν την ειρήνη και τη συνεννόηση. Αυτό είναι. Η συνεννόηση είναι πολύ. Να βάλω μια ερώτηση και να φύγουμε για διάλειμμα. Απευθύνομαι κυρίω στου γονεί. Μπορείτε να τοποθετηθείτε πάνω στο θέμα τη και κάθετε τι θα κάνετε εσεί. Αν είναι η λογική, θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Αν είναι θα πάρω το παιδί μου πιο κοντά. Αν είναι θα συνοδεύω το παιδί μου παντού. Δεν ξέρω. Ειλικρινά πάντω. Επειδή η κατάσταση είναι. Ε, παιδί μου, 14ο κοριτσάκι το βαράγανε κάτω, α πούμε. Στο... Ναι, γι' αυτό λέει, εγώ ξέρω ναι. πάρα πολλά κοριτσάκια τα οποία μαθαίνουν πολεμικέ τέχνε. Και, και μάλλον δεν θα τα πλησιάσουν. Εγώ ξέρω έχω και ένα κοριτσάκι στο σπίτι που έχει δύο Ντάν. Λοιπόν, και ίσω πρέπει τελικά ναι. όποιο είναι καλό μαθητή και πρωτεύει ναι. να μαθαίνει και καμιά πολεμική τέχνη. Πώ το βλέπει αυτό. Ε, ο, ε, αυτή θα... την αριστεία, τι θα πει γι' αυτό έχουμε... ο θα... για την αριστεία αυτή. Τώρα που θα βγάλει το ταξέντο. Θα βγάλει το παπιόν και θα χτυπήσει τον άλλο Τσαπ ε... Η σκηνή την είδε τώρα που λες Τη σκηνή δεν την έχεις δει Είναι εκεί ο καλός αυτός κύριος που θα του δώσει το, το, βραβείο, το βραβείο Τη διάκριση Και το κρατάει ο καλός αυτός κύριος Ο Μπουρλά το κρατάει στο χέρι που να το κρατήσει ναι. Και συνήθως τι γίνεται πλησιάζει ο άλλος Και του κάνει ο Μπουρλά α πούμε ε, Μια κίνηση να του ναι. το δώσει ναι. Δεν την είδε τη σκηνή ο Μπουρλά δεν προλαβαίνει να κάνει αυτή την κίνηση να το δώσει. Το έχει αρπάξει ο Κυριάκο μέσα από τα χέρια του Μπουρλά. Πήρε πρωτοβουλία. Δεν το προσέξατε, δεν προσέχετε τα semantics. Επειδή δεν τα προσέχετε. Έχω κύριε. συγκλονιστεί αυτή τη στιγμή. Έχω φύγει κατευθείαν όπω είμαι για τον επιτραπέζιο ψυχτή αφήτηση Ρέπον Γουότερ. Εκεί πέρα θα βάλουμε λίγο πιο κοντά. Είδε τι καλό που σου έκανε αλήμον, ο COVID. Αλίμονο μέσα στα COVID ξεκίνησα τη μέρα μου. Ε, καθόλου τυχαία θεωρείται ιδανική λύση ο τη ψήξης αφήσεις γιατί εκτός από το φίλτρο ενεργού αρχτράκα, εκτός από το design του, εκτός από την οθόνη αφής του σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε το νερό σας σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες ζεστό, κρύο, περιβάλλοντος και βεβαίως το καλύτερο από όλα είναι ότι γλιτώνεται τα πλαστικά μπουκάλια 811-34-34-34 τίτλοι και γυρνάμε Ως αγαπάτε τους YouTube αυτή η μέρα είναι ιστορική στο Δουβλίνο, στο μακρινό 1976 σε ένα από τα παιδιά της παρέας στο σπίτι του λάρι, ήταν ο ντράμερ, μαζεύονται και αποφασίζουν ότι θα φτιάξουν ίσως το τελευταίο μεγάλο supergroup Μπάμπη δεν ξέρω αν τα είδε στα μηνύματα, αν πρόλαβες να τα δεις είναι και πολλά, πάρα είναι πολλά. πολλά. Είναι πολλά λοιπόν, αυτή η παρατήρηση που κάνει η Αφροδίτη, Αχα. ότι ενδεχομένως οι γονίς του θύματος έτσι, τι θα κάνουν και οι γονεί των θητών και πώς θα τη αν το παιδί σου κακοποιήσει ένα άλλο. Δηλαδή, εσύ δε δε έχεις, δε έχεις, και έχει ναι. την ίδια απορία έτσι. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, πώ θα υπερασπιστεί το παιδί σου. Δηλαδή... Λοιπόν, άκου εδώ μια σειρά πραγμάτων. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε με όλα όσα γράφονται, ούτε εσείς είστε υποχρεωμένοι να συμφωνείτε. Όλα να, μοιρασ... να... να μοιραστούμε τον uh, προβληματισμό. Γράφει ο Χάρη: Στον εκφοβισμό, το μόνο που δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται είναι η κακοποίηση του παιδιού. Δηλαδή, την πάτσε μια φορά να υπάρξει δεύτερη. Αυτό λέει. Δεύτερον. Εάν είναι το σχολικό περιβάλλον Άμεση αλλαγή του θήτη Του θήτη Σε σχολείο άλλου δήμου Διώξτε τον από εκεί που είναι Αυτό το βρίσκω λογικό γιατί κάπως βάζει ένα φρένο Σε mm. προβλήματα που έχει Γιατί κάποια προβλήματα έχει το παιδί τώρα δεν είναι... Άκου, Τώρα, τώρα πάει... δεν πούμε ότι 16 χρόνια το παιδί το έχει πάει... είναι... είναι δολοφόνος Το έχει πάει step by step Το κράτησα αυτό το μήνυμα α... Ανάμεσα σε πάρα πολλά Δεν σημαίνει ξανά λέω, ότι συμφωνώ σε όλα αλλά αμή τι άλλο ρε συμπάμπη, Είπες για το παιδί Λέει, ένταξε σε υποχρεωτικό πρόγραμμα αναμόρφωσης Έχεις ένα που στα 15 του, στα 16, στα το 17 του Είναι ταΐς, είναι μπουλής Καλά, μην το λέμε πρόγραμμα αναμόρφωσης Να το λέμε ότι πρέπει να το θέλει, φροντίδα. θέλει φροντίδα Άρα Ωραία. πρέπει σίγουρα Σίγουρα να πάει να καθίσει να κουβεντιάσει με έναν άνθρωπο που ξέρει από την παιδική ψυχολογία. Όλα αυτά τα πράγματα. Α μην το πούμε αναμορφοί μου γιατί ίδρυμα. ακούγεται βαρή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο Ας χρησιμοποιήσουμε μια άλλη πιο έτσι, ένα εφημισμό. Κάτι άλλο. Ναι, αλλά δεν ήταν αφήνει έτσι. Δεν Κάτι, λέ, αυτό δε, είναι το σημαντικό. Κάτι κάνει. Δεν δουλεύει, παιδί μου, θα σε πάρω από την κράβα να σε πάω στα πατήσα και καθαρίσαμε. Δεν είναι έτσι. Okay. Γιατί άμα έχει μάθει να καθαρίζει με μπουνιέ και μα χέρια. Ναι. Εκεί που ήταν στην, στο ένα σχολείο θα πάει στο άλλο και θα, θα, κάπως έτσι θα τα κάνει. Τώρα, εδώ πάει στα πολύ βαριά και ξεκινάει μια μεγάλη κουβέντα. Και ο Χάρης μας θέσεται πολύ ωραία φορμή. Αφαίρεσε επιμέλειες από τους πλημελείς και η μόνο. Καλά, είναι βαριά αυτά τα πράγματα. Και βαρύ. Δεν, δεν, γίνονται, δεν ήταν ο καυγάς τώρα μεταξύ μα και το ξύλο που λέμε. Δεν ήταν κάτι, υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ πιο βαριά. Ο Χάρης λέει και πολύ πιο βαρύ από αυτό παρακάτω. Και, και... Άκου εδώ. Προφυλάκισε τον Κιδεμόνα. Όχι την τακτική δικάση μου. Για δε να φοβάται ο παπά ή η μανα να. Προφανώ δεν συμφωνεί. Δε Λέει Αλλιώ ο νόμο θα περάσει στα χέρια των πολιτών λόγω προφανώ ανεπάρκεια ασφάλεια και αρνητική πρόνοια. Η... Με, με το τελευταίο συμπέρασμα, εγώ συμφωνώ. Η... Δεν ξέρω αν πρέπει να τι προφυλακίσει, αλλά άμα δεν υπάρχει ικανοποίηση, μπάμπι μου, από τι αντιδράσει προηγούμενε, θα, θα πάρει τον ναι, νόμο ναι. στα χέρια θα τον πάρει. Ε, καταλαβαίνω. Αλλά το συμβάν δεν είναι όσο βαρύ το κάνουμε εμείς τώρα εδώ Έτσι, δεν είναι δηλαδή γίνονται δυστυχώς πολύ πιο ε, άσχημα πράγματα και στην Ελλάδα ευτυχώς στην Ελλάδα λιγότερα τουλάχιστον λιγότερα από όσα μαθαίνουμε σε άλλα κράτη, σε άλλε χώρες γίνονται πολύ βαρύτερα πολύ πολύ βαρύτερα εδώ υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν με όπλα στο σχολείο και σκοτώνουν ε, ναι. άλλους σύμφωνοι. άρα καλό είναι που αντιδρούμε καλό είναι που το συζητούμε καλό είναι να τα σχολεία να ξέρουν τι κάνουν οι μαθητέ του. Η ευθύνη των καθηγητών δεν είναι απλώ να μπουν στην τάξη, να παραδώσουν και να φύγουν. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη συλλογικότητα να στην και κοινωνία μα. Και μας. ακόμα. Γιατί νομίζω ότι έβαλε ένα προβληματισμό πριν. Ξαναλέω είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Συγγνώμη που δεν γίνεται ανάγνωση όλων των μηνυμάτων. Α πάμε και στον Ερδογάν και α πούμε. Γιατί υπάρχουν και μηνύματα ότι το παρακάναμε. Oh. Γιατί συζητάμε πολύ ώρα για αυτό oh, το θέμα. Καλά, εντάξει. Ένα από αυτά είναι του Βασίλη. Ε, λέει: συγνώμη. Αλλά κάθε πολεμική σχολή, επειδή είπε πριν για τι. θα πρέπει να έχει την ευθύνη για τον μαθητή και να ευθύνεται για τι πράξει του έξω από τη σχολή. Ορθών. Ρε φίλε, δεν ξέρει πώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Ορθών. Δηλαδή, στέλνει ένα παιδί και τον κάνει πολεμική μηχανή. Εγώ Μπάτα. έχει τυχαία. Οι καλέ πολεμικέ τέχνε και ειδικά οι ανατολίτικε που είναι και καλύτερε, το πρώτο πράγμα που συμμαθαίνουν είναι η αυτοσυγκράτηση. Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που είναι πολύ αξιόλογη περίπτωση τον Οτάκε, ίσως εσείς που ασχολήσατε με τον καράτε, ε, θα τον ξέρετε, είναι της ουσία να το πω, πατριάρχη πατριάρχης του καράτε στη χώρα. Έχει έρθει από την Οκινάου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η διδαχή του στους μαθητές του, και μιλάω τώρα για μαυροζωνάδες και λοιπά, Έτσι. είναι ότι καράτε μαθαίνει για να αμυνθείς. Mm -hmm. Και με μέτρο. Για να αμυνθείς. Και με μέτρο, στην έτσι, άμυνα. Τον οποίο, αν τον δει μπάμπι, είναι ναι. τώρα στα 70 κάτι του ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος αέρινος παιδιά κάνει τα χέρια του έτσι ας πούμε να δείξει την άσκηση στους μαθητές του και ακούς τον αέρα που το σκύζει ένας καταπληκτικός Τώρα τύπου. τα ζηλεύω όλα αυτά τα <laughs> πράγματα, πολύ ωραία είναι Παρένθεσή Αυτό με τις πολεμικέ τέχνες έχει καμία εφαρμογή στην περίπτωση των υπουργών εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας κυρίων Γεραπετρίτη και πώς τον λένε και τον φιντάν. Και Φιντάν Γιατί ο πετρίτης μας έλεγε συνάδελφος εδώ που το πρόσεξε Έκανε σε μια απάτηση που έδωσε στην ΕΡΤ Λέει οι δύο ηγέτες, Μητσοτάκης και Ερντογάν Έδωσαν την εντολή στους υπουργούς εξωτερικών Να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες Για να εκινήσουν ναι. οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκληπίδας και Αοζ Επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα Άρα... Ε, φαίνεται ότι αυτή η σύντομη συνάντηση ήταν για να πούνε στου υπουργού εξωτερικών: Για δείτε, μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, υπάρχει έδαφο, έχουμε διάθεση, μπορούμε να βρούμε με ποιον τρόπο ε, θα το κάνουμε. Ε, ένα πράγμα, επειδή δεν ξέρω πώς διαβάσατε την ε, Real τη Κυριακή, είχε ένα ολόκληρο κομμάτι. Εμένα είναι ε, μονίμω. Στην πρώτη σελίδα ήταν ε, αυτό. Στο τραπέζι ένα συζήτηση για την εξερεύνηση λύση στο θέμα τη οριοθέτηση και άλλου. Το διαβάζω ακριβώς όπως ήταν γραμμένο στην πρώτη σελίδα. Το λέω γιατί είμαστε πολύ ή λίγοι τέλο πάντων, αυτοί που παρακολουθούμε την πορεία των εθνικών θεμάτων. Ακούω τον Μπάμπη, α πούμε, έτσι, να λέει: Επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα. Μα έχει βγει πριν από. Τι το λέω το, το λέει ο Γεραπετρή στην μου του. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι πάπη μου, συγγνώμη. Ο Μπάμπη διαβάζει τον Γεραπετρή. Τι επιβεβαιώθηκε, Έχει βγει ο Ερδογάν, στο βήμα του ο, yeah, και λέει και λοιπά παιδιά για το Κυπριακό Τεγλίο. Σε δύο κράτη δεν είναι αυτό τίποτα. Αν αυτό είναι το καλό κλίμα, να μου πείτε ποιο είναι το κακό κλίμα. Κάτσε, έχει πει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό. Το λέει από το βήμα του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ έχει καμιά. κατοστή ψήφο. Το ξαναπεί. έχει Κάτσετε, το ξαναπεί. Κάτσε, το παίζω. Μην το, το, το, το, το καρεκλώνεις γιατί εδώ πέρα το λέει στον ΟΗΕ. Δεν το λέει στην τουρκική κοινωνία. Το το στον ΟΗΕ που έχει 100 ψηφίσματα. πόσα έχει, δεν θυμάμαι ακριβώ για την Ομοσπονδία. Που προτείνει για, την, για τον Αττήλα, για την εισβολή για την κατοχή και τα, τα λύσει τον ΟΗΕ. Και εμεί βγαίνουμε ναι. και λέμε: Ξέρω εγώ, ό, όχι, μην παραξηγηθεί, βγαίνει ο Γερακιάδη Πετρέσου και λέει: Επιβιώθηκε το, το καλό κλίμα. Μα σε ένα αδερφέ μου, δεν θα χαλάσει ποτέ το κλίμα. Ό,τι και πρόκει, να μα λέει, πρόκει, δεν θα χαλάσει το κλίμα. Πρόκει, ο κάθε άνθρωπο, ε, ο κάθε υπουργό έχει να κάνει μια δουλειά. Αυτό είναι επικεφαλή τη διπλωματία. Πρέπει να σου πει αυτά που βλέπει ω διπλωμάτη. Όσοι δηλαδή επικεφαλής της διπλωματίας δεν είναι διπλωμάτης φυσικά ο ίδιος Άρα ε, το ζήτημα είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε Είναι αν θα πάμε να το συζητήσουμε Αν θα καθίσουμε να το συζητήσουμε το ενδεχόμενο να συζητηθεί Διότι αυτό είναι θα, να δούμε υπάρχει περιθώριο να το βάλουμε στο τραπέζι προς συζήτηση Αν δεν υπάρχει άστο Και προφανώς δεν αλλάζει σε κάτι η θέση σου σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, αυτό είναι εξαιρετικά προφανέ. Δεν, Δεν το αμφισβητεί κανεί. Μου εξηγεί κάτι που νομίζω ότι είναι δίπλα στο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι ώρα, πρόωρο αυτό κλπ. Αν έχει δρομολογηθεί κτλ. Δεν πρέπει να βγαίνουμε και να λέμε. Κατά τη γνώμη μου, την οποία όμω τη λέω με πολύ μεγάλη ένταση, λέω συνήθω το κρατάτε, το πετάτε. Όχι, τη λέω με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Δεν μπορεί ο άλλο να λέει αυτά και εμεί να λέμε καλό κλίμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πότε θα χαλάσει το κλίμα. Πότε θα χαλάσει το κλίμα. Αν είχε πει τα ίδια στην Τουρκική Βουλή θα έπαιζε στα Δελτία και θα του κάναμε κριτική και θα λέγαμε «Ο Ερντογάν αυτά οι αναθεωρητικές λογικές και δεν βλάδι στη φωτιά, γαλάζια, πατρίδε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο». Βγαίνει στο βήμα του ΟΙΕ που έχει καταδικάσει την εισβολή, έχει πει τι πρέπει να γίνει. Μπούρο, μπουύρο, μπουύρο. Αυτό το είπε, αυτό το άκουσε δεν αλλάζει κάτι Εντάξει. στην πραγματικότητα. Ούτε, Βάμπη, δεν είσαι... λάζει, ούτε στην πραγματικότητα, μου συμφωνώ, ούτε και στι αποφάσει του Αλλά με βάση τη συμμετοχή. Μάμπι μου, της... δεν συμφωνώ καθόλου. Ναι, ναι, ναι γι, αυτό το, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δηλαδή, γι' αυτό το συζητήσαμε. Καθόλου, καθόλου. Αυτό το συζητήσαμε. Αυτό το αυτό το αυτό τα λέει, αυτό τα κάνει εδώ και χρόνια ή του περνάει. Δεν του περνάει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν πρόκειται να αλλάξει. Δυστυχώ δεν έχει αλλάξει, διότι το καλό θα ήταν για του. Και για τις δύο κοινότητες να έχει αλλάξει, η Κύπρος από μόνη της το έχει δείξει η ελληνική κοινότητα πόσο γρήγορα έφυγε μπροστά και πόσο καλά πήγε. Η Ελλάδα κατάφερε και έκανε αυτό που θα έπρεπε να γίνει, ότι η Κύπρος μπήκε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χωρίς το φρένο που το βάζανε, άλλα κράτη διβάζανε, α, υπάρχει θέμα εκεί με την Κύπρο. Είναι σε κατάσταση όπως είναι, υπάρχουν στρατεύματα, όλα αυτά, λοιπόν, άστρο τώρα, το του παργότερα Έχουμε αργότερα. γυρίσει στην ιστορία, Άρα θέλω να πω, δεχτήκαμε την είσοδο 10 κρατών που δεν ήταν έτοιμα για να πάρουν την Κύπρο ε, Δεν έγινε και μόνο του θέλω να καλά, πω Καλά δεν θα διαφωνούσαμε Ε και θα διαφωνούσαμε Δεν διαφωνούσε κανείς τον Απίπονον, εγώ διαφωνούσα τότε, από τις αλλά από την οικονομική πλευρά χώρες... Προφανώ. γιατί από τι 10 χώρε που μπήκαν η, η μόνη που τηρούσε τις προδιαγραφές της Κύπρο. Τέλο πάντων. Ό, όχι μόνοι. Δεν αλλά, είναι ένα θέμα στο οποίο θέλω να διαφωνώ. Μετά ήταν... έναν άλλο συνέλληνα, ειλικρινά, απλώ απορρόρευε, παιδί μου, πώ είναι δυνατόν να βγαίνει και να δίνει μετεωρολογική πρόβλεψη, α πούμε, ε, Καλό το κλίμα Ο και τελείωσε. Πάλι τα... χαμηλό βαρομετρικό. Τα, τα κράτη που ήταν υπό τη κατοχή μπήκανε για αυτόν ακριβώ το λόγο το και για κανέναν άλλον. Ήταν ότι για να έρθουν κοντά στην υπόλοιπη Ευρώπη για να του πάει η χείρα βοηθείας που έπρεπε να του δώσει. Εσύ, ορθεί. εκεί προδότη, τη πέμπτη Φάλαγγας Τον κοιτάζ που πρέπει να πάρει το διάλειμμα και ξεκολουθεί και λέει τα ε, Πριν πάμε στο διάλειμμα όμω, ε, ναι, ναι, ναι. πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι, ναι. Πρέπει να σου πω ότι γνωρίζετε βεβαίω το πρόγραμμα πιστότητας από τα καταστήματα Lidl και είναι το Lidl Plus το ξέρετε. Αυτό που μάλλον δεν γνωρίζετε είναι ότι έγινε 4 ετών και το γιορτάζει με χαρά και μοναδικέ προσφορέ. Αν είστε και εσείς χρήστες της εφαρμογής, ξέρετε ήδη πόσο χρήσιμη έχει γίνει στην καθημερινότητα πολλών από εσάς με τις μοναδικές προσφορές, τους διαγωνισμούς, τα προνόμια. Και είναι μόλις 4 ετών το Little Plus. Φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Χρόνια πολλά στο Little Plus να τα κατοστήσει. Φάσει εντάσεις, καινούριε προφάσεις και φεύγεις ξανά Εξω κόσμο παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος ευθρός Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα Του σου θα βρεις Στάσου μία στιγμή να Είσαι μονάχα τι έχει Τι κοιτάς σου Λες κι το θύμα της γης Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο Που δεν αντέχει Αυτός μου είναι αγκάθη, μες στο μαραμένο άστι, Τον ποτίζανε με λάθη, λίτες και δημοσιογράφοι Ο κύκλος μου είναι κάφρυμ, ταλαιπωρημένα άνθη Που ζουνε μες στο ανθοπολίου, το πιο σκονισμένο ράφι Όλοι τους ζουνε απ' τις γωνίες, είναι το μηδέν Τους αηδιάσανε οι μένους, τους Καμαρώνουν τι πλατίνε, τα σολντάουν, τα τοπθέν. Στέλνουν στη μάνα του να ακούσει, πια μου λέει το refresh. Δεν μα βλέπουν σαν απειλή, λένε Α σε ένα χαρεί το παιδί, Γιατί σου δεν έχουν ο ένα τον άλλον, σ' δεν καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω Ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρει, έτσι μπορεί. Να μα δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Οουντί. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μα σαν το γορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία μα, δεν την έγραψα εγώ. σω καλύτερα να έφευγα, μα. δεν μπορώ μακριά μου, Εγώ τα βράδια μου ξη μέρονα κι αυτό ή χαρά δεν το περίμενα ρεμπόπ να σα αρέσει, ειλικρινά. Ε, δεν θα μ' αρέσει αν δεν μου το είχε βάλει να το ακούσει η κόρη μου. Ε, η λοιπόν, Ο Λέξ έχει γενέθλια σήμερα. Είναι το παλικάρι που γεμίζει τα γήπεδα Χωρίς να τον διαφημίσει κανένα κτλ. Περνάνε τα, λοιπά και τα λοιπά. Ε, περνάντα χρόνια. σε ειλικρινά σου λέω μπράβο τη νία. Όχι, κοίτα να δεις, έβλεπα, όταν με έβαλε... έβαλε να το ακούσω yeah. Ακούω ένα στίχο ο οποίο είναι απογειωμένος Είναι πάρα πολύ καλός, δηλαδή γιατί δεν το πω Ο τύπος είναι ποιητής <laughs> Ο λέξεις είναι πράγματι ξεχωριστός Δεν τους ξέρω όλους όμως για να έχω αντικειμενική υποκειμενικά εμπεδωμένη γνώση Κοίτα να δυο τους ξέρω <laughs> Όχι, okay, θέλω να πω δεν την ακούω αυτή τη μουσική συστηματικά το για Μιχάλη, να μπορώ να φο... σχολιάσω. το Fox μουρ το ξέρω. Μου το έβαλε η Βασιλική ναι. να τα ακούσω αυτό, yeah. μου άρεσε. Καλά. Εντάξει. Το βουριά ότι το ξέρω αρκετά καλά. So, δεν υπάρχουν παιδιά από εκεί που έχουν γράψει. Δεν θα πω όλα καλά, αλλά έχουν γράψει και υπέροχα πράγματα. Παντών, είπα να ακούσω αυτό. Αυτό το άκουσα μόνο μου. Μου είχε βάλει πιο πριν τα πρώτα του τραγούδια. Παίρνουμε ήταν... μηνύματα από <laughs> την κόρη. Λοιπόν, ε, καταρχήν να πω. Η κόρη δεν είναι καλά, διότι χθε. Ε, Φεύγοντα από τη δουλειά της βρήκε ένα αγατή Το οποίο δεν ήταν στα καλά του Έτρεξε Α, με το τα καθαλώ, χίλια τώρα. να το πάει στο γιατρό Και στο γιατρό όταν έφτασε είχε πεθάνει Και έπρεπε μετά να το Να, να το Κοίτα να δεις τώρα την αντίστοιξη παιδιά θα την κάνω δεν μπορώ Λέγαμε πριν για τα παιδιά Που σαπίζουν εδώ ένα το, στο ξύλο Και έχουμε και τη θηγατέρα του Μπάμπη η οποία... ε, Δεν είναι μόνο η Βασίλη ό, ναι, προφαν... Όλος προφαν... ο κόσμος είναι προ... Προ... Προφαν... έτσι Όχι δεν είναι όλο. Μακάρι ε, να ήταν Περισσότεροι άνθρωποι, στην Γιώργο, Κρήτη, είναι στην καλή πόσες, πλευρά ξέρεις πόσα σκουλίκια Ελέην είναι οι τρισάθλοι τύποι και βασανίζουν τα ζώα Ξέρεις τώρα αν αγαπώ εγώ την Κρήτη και δεν ο άλλο στο σκυλία στο αγροτικό και το πάει να το κάνει. Ένα, είναι, αλλά βάλε ας, πόσοι οι το άλλοι μαγάκα, τον είδαν πούμε, το τον είδαν και τον κυνήγησαν και τον έβαλαν στη θέση του, νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ η Ελλάδα. Επειδή αυτό. Ήταν... Ευτυχώς. Επειδή... Επειδή... Δεν αλλάζει συνεχώς, Ευτυχώ. Δεν λέει ότι είμαστε εντάξει. Τι εντάξεις, κατά αλλά προ το εντάξει άσθημα. πηγαίνουμε. Ναι. Εντάξει, πλακώνουμε το ένα παιδί το άλλο, βασανίζουμε τα ζώα και λέμε ότι υπάρχει και η καλή πλευρά. Υπάρχει, τι να κάνουμε ευτυχώ. Και όπω λέει και ο Καζαντζάκης, ευτυχώ που είχε επικρατήσει η καλή πλευρά γιατί θα είχε καταστραφεί ο κόσμος. Αλλά ρε αδερφέ, δεν γίνεται να τα παρατηρούμε και να περνάνε στον ντούκου. Έχουμε παράπονο, αυτό πήγα να σου πω. Ο Θανάς από τα γκρίνιο. λέει, περίμενα πώς και πώ να πάει οχτώ να ακούσω το σχόλιο για το χθεσινό debate κωμωδία και εσεί έχετε ξεκινήσει μια ώρα πριν και τα έχετε πει όλα. Ξεκινήσαμε από τις Θα τα ξαναπούμε τώρα στις 9 Μετά τις 9 που ε, με βάση ό,τι γνωρίζουμε για το ακροατήριο ε, Αλλάζει κατά κάποιο τρόπο και η σύνθεση ε, Πασόκες ε, κάτσαν μέχρι τις 12.30 να, να δουν το ντιμπέι ε, Άρα θα πάνε λίγο πιο αργά Εμένα στη διάσταση Εμένα μου αρέσει την ώρα της προσέλευσης Έχουν στηθεί ρε παιδί μου συναδέλφοι, συνεργία, τηλεοράση Πραγματικά από τις 7 Και περιμένουν ε, τις αφήξει. Λέω ώρα Πασόκη Ωραία, <laughs> πάσε. <laughs> Παιδιά, περιμένουμε λιγάκι όλα. Πάντω είπαμε ήδη αγαπητέ ότι το DB είχε ένα ενδιαφέρον για εμά του δημοσιογράφου. Και, και για τον κόσμο όμω. Και ότι για τον κόσμο είχε ένα κατά τη γνώμη μου μεγάλο ενδιαφέρον ότι έγινε κανονική συζήτηση. Διατεταγμένη, <laughs> με χρόνου, με αυτά. Αυτά αν υπονοεί ότι τι άλλε φορέ δεν γίνεται κανονική ε, συζητήσει. Δεν γίνεται κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Και είπα και το άλλο ότι θα πρέπει και τα άλλα κόμματα να κάνουν παρόμοια, παρόμοια DB. Θέλουμε να γίνονται κανονικέ συζητήσει. Εγώ θέλω. Να σου, να σου πω, ναι, <αι>, θέλω ε, και α είναι και λίγο ανεαρέσκο. Ναι, να σου πω ένα παράδειγμα που ξέρει ότι θεωρώ τον εαυτό μου απολύτω ραδιοφωνικό τύπο, α πούμε έτσι, και ε, δευτερευόντα τηλεοπτικό. Πιθανότατε να, αν μένει, ξέρω να είχα κάνει περισσότερα από ό,τι τηλεόραση. Χαρτοκ ή ενώπιον στον οποίο που λέει ο Νίκο, ο Χατζη Νικολάου, που κάνει ένα τέτα τέτα, δεν κάνουμε στην Ελλάδα. Καλούμε τρει ανθρώπου, τέσσερι-πέντε, καθόμαστε στη μέση και κάνουμε του τροχονόμου. Σε αυτό συμφωνώ. Ε, Εξ ολοκλήρου και ε, επαυξάνω. Ε, έρχεται το ραδιοφωνικό χουδαλακέικο αυτό και λέει: ρε παιδιά να σας πω κάτι. Α βγει και μια άκρη από την κουβέντα. Ναι, ρε παιδί, αλλά θα γίνει ε. και ένα τέτοιο οργανωμένο, τυπικό κτλ. Και, τα λοιπά και ε, γίνεται ήταν, για να έχει γίνει. Ήταν, ήταν καλή η συζήτηση. έναν δεσ, σου μεγάλο, όχι, αλλά δεν μπορεί να. Δεν έχω πρόταση να το αποφύγει. Αν τα πούμε όμω μετά τι 9. Πώ μετά από τρει ώρε μπορεί κανεί να έχει ξεκαθαρίσει το κεφάλι του ότι γιατί δεν άκουσα. Έτσι, ιδίως για ένα τηλεθεατή. Τώρα, πηγαίνοντας στις ειδήσει των 9, άνοιξε την παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο εντός καταστήματος public, Apple Shop, στον πρώτο όροφο του public συντάγματος. Το καινούριο Apple Shop είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα της Apple, από iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch και AirPods, καθώς και το πιο hot αξεσουάρ με τη νέα σειρά iPhone 16 να είναι το μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θέλεις εσύ να ζήσεις την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψου το κατάστημα public στο Σύνταγμα. So yo vin ben y se está tanli ere só Τόσο καιρό επιστρέψαμε για αυτή την τρίτη σήμερα ώρα τη εκπομπή. Τη δεύτερη κανονικά, σήμερα έχουμε ένα extension και ξεκινήσαμε από τι 7. Τόσο καιρό που έχει γενέθλια, το ρολόι μα εδώ σημαδεύει 9.008 έω 9.007 και Και είναι Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. Καλώ ήρθατε στην παρέα, η οποία έχει ξεκινήσει ε, με θέματα τα οποία έχουν ξε... πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχία του πλευρά σα. Μόνο επειδή ήρθε ένα μήνυμα από το Γιάννη και έχει ένα δίκιο για τη γλυφάδα ε, που λέγαμε. Και... Όντω μα έχει εξητάρει το θέμα ο ξυλοδαρμό 14χρονη ότι δεν κάναμε καμιά αναφορά μπάμπι, και έχει δίκιο. Γι' αυτό και το λέω. Παρότι είναι χωστικό το μήνυμα, ε, δεν κάναμε καμία αναφορά στα παιδιά στο Λίβανο τα οποία αθώα τελείω παιδιά είναι. Εχθέ ήταν 90, 90, 90, 90 γυναίκε και 50 παιδιά τα οποία είναι παράπλευρε απώλειε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείω. Ε, δεν μιλάμε τώρα πια ας πούμε, Για πως το λένε Νόμιμη άμυνα και τα Αυτά είναι τάξη. Αυτά έχουν μείνει πολύ πίσω πλέον ε, Το πρόβλημα είναι ότι Αυτό θα γινόταν Έχει ξαναγίνει στο Λίβανο Τώρα είναι νομίζω ακόμη χειρότερο Είναι όλο μαζί Είναι ένα πρόβλημα από ποιον το πιάσεις Και η κατάσταση στο Λίβανο Γι' αυτό σου έλεγα και χθε. Ότι λοιπόν ήταν μία από τι ομορφότερε, τι καλύτερε, τις, τις, τις πλουσιότερε, τι ανοιχτότερε, τι δημοκρατικότερε χώρε και δεσποσκάτισε με αυτή τη σύγκρουση. Σε βάση ε, περιπτώσει πρέπει να σταματήσουν αύριο. Αλλά δεν πρόκειται φυσικά Ναι, ναι, αλλά βλέπει ότι η αντίδραση, η, αντίδραση, η αντίδραση λέω, ποια είναι. Εδώ βάζουν υπογραφέ οι Ευρωπαίοι ηγέτε, α πούμε, πάνω στι. Ε, ε, το, τορπίλ, βότυ, ε, ρουκέτε, ε, βόμβε κλπ. Ε, ε, για να βομβαρδίσει η Ουκρανία τη Ρωσία. Και στην άλλη πλευρά, α πούμε, είμαστε όλο λόγια να αγαπιόμαστε. Και μετά απορούμε για όσα συμβαίνουν. Ε, δεν, δεν πάει έτσι. Ναι. Οι αξίε και οι αρχέ πρέπει να είναι αξίε και αρχέ από... παντού. παντού. Πριν από λίγη ώρα, πάντω, το, το, το βράδυ δηλαδή, πριν ξημερώσει, πήγε μια ρουκέτα στο Τελαβί και είχε και. Δε, ανθρώπινα θύματα δεν πρέπει να είχε. Αλλά πάντω του ξέφυγε από αυτό το περίφημο Iron Dome που έχουν φτιάξει και όλα αυτά. Δεν πάει πουθενά αυτή η ιστορία και δεν πάει πουθενά ο Νετανιάχου. Πάει σε μια καταστροφή και του ίδιου του Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν. Η αλήθεια είναι ότι το Ιράν δεν έχει τα μέσα αυτή τη στιγμή να ηγηθεί κάποια αντίδραση μουσουλμανική Είναι το ίδιο στριμωγμένο μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Άρα βάζει του δικού του να κάνουν αυτέ τι δουλειέ. Mm. Δεν βοηθάει την Παλαιστινιακή. <εβασυμπάνω> το Παλαιστινιακό αγώνα δεν τον βοηθάει δεν το Ιράν. Δεν μπορεί κανεί να υποτιμήσει την πολιτική ανάλυση, του λόγου κτλ. Εδώ πέρα μιλάμε πια για χιλιάδες νεκρούς αθώους ανθρώπους. Είτε αυτούς αφορούν τη Γάζα, είτε αφορούν τις εκατοντάδες νεκρούς του Λιβάνου μέσα σε ελέγχιστον χρόνο. Και λέω, δεν, δεν βλέπω να υπάρχει μια αντίδραση ανάλογη. Κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και τα αρέστα, καλό θα είναι, τι άλλο, πρώτοι να το στηρίζουμε εν, εν, εν, στη, στην πράξη, να δείχνουμε ότι ό,τι λέμε το εννοούμε. Και το εννοούμε πάντα και για όλου. Ήταν και ένα από τα θέματα που συζητήθηκε. Δεν έχουμε δυστυχώ εδώ τώρα κόψει αυτά τα κομμάτια. Χθε, εκεί στη συζήτηση των Πασόκων για την προεδρία του Πασόκου, που έπεται η, η ψηφοφορία. Ποιο Ο Μπάμπη έχει, έχει ένα τρόπο. Είπε πριν, Σοβιετική κατοχή. Φαίνεται τα μηνύματα. Επανάσταση, α πούμε, <laughs> το ακροατήριο. <laughs> <laughs> τώρα ξεκινάει. Τον Πασόκων και το λέει με εκείνο τον τόνο που είναι, ξέρει, στα όρια τη παρεξήγηση. Τι εννοεί, Πασόκη. <Ρι <Ρι <Ρι α, το <okay>. <Ρι> τρυφερά το λέω, τρυφερά με Ακούστηκε τρυφερά Για <Ρι> καλό το είπα Ακούστηκε τρυφερά μου, πίστεψα <Ρι> Τρυφερά <Ρι> ακούστηκε Γιατί τη, <Ρι> για τη σοβιετική κατοχή δεν έχω από τίποτα Άλλο ιστορικό γεγονός <Ρι> είναι <Ρι> καλά. Ε, Παιδιά μην πιάνεστε γιατί δεν Επίτε <Ρι> το κάνεις να <σας, Ρι> πάει τα νεύρα κάτι δεν μου απάντησες Ποιο ακουστικό θες να ακούσεις από όλα αυτά που καλά να είναι ο κύριος Καλαμαράκης Μας θα έχει στη διάθεσή μας για να μπορούμε να διαλέξουμε ένα Ποιο θα θες να βάλεις έλεγα, να ακούσεις τώρα Θα σου έλεγα ότι επειδή θεωρώ την κορυφαία κόντρα του Ανδρουλάκη με τον Δουκά ε, Ο Ανδρουλάκης γινάει στο 14 θα πας Άντωνη ε, Και λέει στον Δουκά ότι είσαι ο πιο ευνοημένος ρε Ε, τι σκουζε δεν αξιοποιήθηκαν οι 212.000 που ίδρυσαν το ΚΙΝΑΛ. Έχει ευθύνες η ηγεσία. Νίκο, αυτή ήταν η δήλωσή σου στην uh, ΑΕΜΝΙ στη Γεννηματά το 2019. Εσύ πιστεύεις ότι κινητοποίησε τους 270.000 που μας τίμησαν το 2021. Αγαπητέ μου χάρη, εγώ χαράξα μια στρατηγική όπου ουσιαστικά είχε χαρακτεί εκ των προτέρων από την ΑΕΜΝΙ στη για πολιτική αυτονομία. Εγώ δεν φυρατζής, ούτε προς δεξιά. Ούτε προ το ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, επένδυσα πολύ στην ανανέωση και μου κάνει εντύπωση πώ εσύ, ο πιο ευνοημένο μου τη στρατηγική, πραγματικά υποτιμά όλα αυτά τα πράγματα. Εάν δεν σου είχα κάνει την πρόταση αυτή με ένα οργανωμένο σχέδιο για το πώ θα ενώσουμε <συσκ> δυνάμεις και να κερδίσουμε το Δήμο τη Αθήνα, ούτε από θα έχει εκλεγεί η Δήμαρχο. <συσκ> δεν μ' αρέσουν οι διατυπώσει ευνοημένο και μη ευνοημένο, διότι ήμουνα πάντα στην πρώτη γραμμή στο ΠΑΣΟΚ, ήμουνα μαζί σου Νίκο, και παλέψαμε πάρα πολύ επίση για να σηκώσουμε το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν βλέπω γιατί αυτή η διατύπωση και νομίζω ότι δεν μας τιμάει να χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις. Και το δεύτερο είναι που οφείλω να το απαντήσω, εγώ σε πρότεινα. Νίκο τότε λέγατε στις σκέψεις, τρελός είναι να αναλάβει την ευθύνη. Και όντως την ανέλαβα, όταν πολλά άλλα στελέχη και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είχανε κρυφτεί. Κάποιο ο κύριο Δούκα ήταν τρελό που πήρε αυτήν την απόφαση. Υπήρχαν τρει υποψηφιότητε. Επιλέξαμε την ανανέωση και την επιστήμη για μια πράσινη πόλη. Στο πρόσωπο του Χαριδούκα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Η στρατηγική όμω ήταν συγκεκριμένη και συγκροτημένη. Και αν δεν υπήρχε στρατηγική, δεν θα είχε εκλεγεί δημόσιο. Και είχε και συνέχεια το πράγμα. Έτσι και το λέω γιατί είναι προφανώ από τα πιο. τα highlight τη χθεσινή. Του τρίωρου αυτού. Ωραίο, ήταν και νομίζω ότι άξιζε ακριβώ αυτό. Τρει ώρε δεν χρειάζονται για αυτά. Πρέπει να πάνε λίγο πιο γρήγορα, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ε, θα σου πω κάτι. Εάν αυτό θα το αποφασίσει ούτε εσύ ούτε εγώ, θα το αποφασίσουν όσοι προσέλθουν στην προεδρική κάλπη του Πασόκ. Έτσι. Και θα. Αν, αν, λέω, αν είναι ο Ανδρουλάκης με τον Δούκα σε ένα δεύτερο γύρο, αυτό που ακούσατε τότε ήταν μια πρόγευση, μπορείτε να ακούσετε και το πόσο ο Ανδρουλάκη αποδόμησε την, τον ισχυρισμό του Χάρη Δούκα ότι θα είναι και δήμαρχος και πρόεδρος του Πασόκ και θα τα φέρνει όλα βόλτα. Πήγαινε ακριβώ το επόμενο. Ακούω πολλές φορές κυρές, για να δικαιολογήσει τα δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Πότε για το Βίλι Μπραντ, πότε για το, το Μητεράν, πότε για το Σιράκ. Οπότε για τον Ερντογάν. Μα έχει Τι αυτέ οι, πε, οι περιπτώσει με τη δικιά μα περίπτωση, Πασό, Πρόεδρο και δήμος Αθηναίων. Λέω ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο και παρουσιάζω κάποιε πολύ γνωστέ προσωπικότητες που έχει ακούσει ο κόσμο. Και λέω και κάτι άλλο, ότι στην Ευρώπη των πόλεων και των περιφερειών μπορεί. Ναι, μπορεί. Και στην Ελλάδα ένα δήμαρχο να είναι υποψήφιο πρόεδρο. Δεν είναι εδώ και τόσο κακό. Χάρη <coughs> εσύ μου ήρθε κάποιο μήνα δήμαρχο στην αρχή. Κατέβηκε πρόεδρο τη ΚΕΔΑ και τώρα λίγο μετά κατεβαίνει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. λίγους μήνε μετά που ανέλαβε αυτό. Αλλά επί τη ουσία, επειδή όντω αυτέ είναι μεγάλε προσωπικότητε, σημαντικέ προσωπικότητε, δεν είσαι μητεράν. Και ευτυχώ για όλου εμά δεν είσαι ούτε Ερντογάν. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Οφείλω όμω να πω ότι στην ΚΕΔΑ κατέβηκα γιατί δεν είχε φτιάξει ποτέ γραμματέα και τομέα αυτοδιοίκηση και έπρεπε να φτιάξουμε από το μηδέν ένα αυτοδικητικό κίνημα. Και κάτι ακόμα, Νίκολ. <σοφίες> Κάνουμε πολύ μεγάλε προσπάθειες όλοι μαζί και δεν ταυτίζουμε ποτέ <σοφίλιο> με ανθρώπους από τη γείτονα χώρα και από καθεστώτα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε σήμερα είναι απρέπεια. Εσύ το έχει. κάνει. Εσύ το σε <σοφίλιο> Όχι τίποτα γιατί... <σοφίλιο> ναι δηλαδή δικό, δικό δεν θα, <σοφίλιο> θα πω... Αν δεν ήταν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΚΙ ήταν στη Γλυφάδα τι θα βλέπαμε στα κινητά αντί της τηλεοράσσεως. Λοιπόν, το μπήξιμο για τον Ορδογάν ήταν πολύ καλό πάρα πολύ highlight. Και ο Δούκα λέει κάτι τώρα για τον, για τον Μητεράν. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, αν ήταν δήμαρχο. Ο Μπράντ ήταν όντω δήμαρχο. Ο Σειράκη ήταν δήμαρχο Παρισιού, ναι. Αλλά εντάξει, δεν έμεινε δήμαρχο Παρισιού. δεν σημαίνει δεν θα θυμόμαστε κι <laughs> Ναι. Ο Βίλι Μπράντ, προαμνημονεύτων ετών, πρέπει να είναι τέλη του 50, αρχέ του 60, ε, νομίζω ότι όταν πλέον. ήταν δήμαρχο πολλά χρόνια και, του δυτικού Βερολίνου και όταν πλέον ανέλαβε το S5. Που ήταν ένα από τα εξαφανισμένα κόμματα Πρακτικώς έφυγε από τον Δήμο mm. Κέρδισε και την Κιγκαλερία Την Κιγκαλερία ε, Όχι η Κιγκαλερία ρε φίλα μην το κάνουμε Παναλαμβάνω το χθεσινό Πάντω έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης το εξή. Ναι. Ο Ανδρουλάκης είναι ο ένας άνθρωπος που, Του οφείλει ο Δούκα που έγινε δήμαρχος Ήταν μια ιδέα του Ο δούκα βεβαίως την πήρε δεν είχε ελπίδες Και γι' αυτό πήγε έτσι Και ο άνθρωπος που τον έκανε δήμαρχο είναι ο Ζαχαριάδης, του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν έκανε που κατά τη γνώμη μου έχει κάνει υπέρβαση και του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και πήγε και τους μάζεψε και μετά και την Αντασία και όλους τους άλλους, φυσικά με τα λάθη που έκανε ο πρώην δήμαρχος, ο τέος δήμαρχος, που πρακτικώς τεχνικά είναι ότι δέχτηκε να πάει στο debate, δεν και θα ναι, ναι, ναι, δήμαρχος. Γιατί ήταν δήμαρχος το να, πάει το να πάει στο debate. Όχι, σωστό ήταν το debate, αλλά, αλλά τεχνικά λέω. Εννοώ το, ήταν... το, το debate του στοίχησε. Ναι, ναι, ναι. Ας, ας, γιατί, ας. γιατί όλοι έψαχναν κάποιον άλλο, πάντοτε ψάχνουν όταν είναι κάποιο δυνατό, ψάχνουν ένα μία αναλλακτική Να κάνουμε παρένθεση επί τα δημαρχιακά τώρα, γιατί εγώ δεν θέλω να το αφήσω να περάσει. έτσι Ακούω πάρα πολλέ φορέ ε, αναλύσει του τύπου ότι το debate α πούμε στοίχησε τον Παγκογιάννη πάρα πολύ κτλ. Η πανεπιστημία του στοίχησε. Ε, η Όλγα του τύχησε ναι, για την για είπανε χτες γιατί Αυτά ρωτήσανε... τους τύχησαν ναι, ναι ναι ναι, ναι αυτά ήτανε δε, δε, καταγεγραμμένα δε δε Μην ξε... μιλήσουμε τώρα για αυτό ε, Όχι απλά στο λέω γιατί πολλές φορές φορτώνουμε ε, επειδή κάνουμε τις μοσογραφικέ μας εκτιμήσεις και τα λοιπά λέμε πω από το debate Άστε, Το debate προφανώς δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις την κόντρα ανδρουλάκη δούκα που ακούσατε, θα τη ζυγίσω ένα έτσι, θα τη ζυγίσω άλλο αλλιώ. Όταν είσαι ένα χρόνο στην Πανεπιστημίου και βλέπει αυτό το αποτέλεσμα και ακούς αυτά τα λεφτά κτλ., μην απορρεί γιατί. Κατά, δεν ήτανε δε, δε ένα debate. Εσύ, κάτσε εσύ, εσύ και όσοι πιστεύουν αυτό, δεν, υπήρχαν άνθρωποι απογοητευμένοι προφανώ από αυτό το γεγονό, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το καθοριστικό. Δεν νομίζω, ειλικρινά δεν νομίζω. Εντάξει, ότι... Εγώ πιστεύω ότι θα έκανε ακριβώ το αντίθετο, αλλά διαφωνούμε και πάμε <coughs> παρακάτω γιατί δεν καταφέρουμε. Παρακάτω δεν είναι δηλαδή τη ημέρα. Λοιπόν, θε να βάλουμε το 17 που είναι η ωραία κόντρα Γερουλάνου Διαμαντοπούλου, που αυτοί παίζουν και πολύ κοντά στο ποιο θα ενδεχομένω δεν, μπορεί δεν να, να περάσει. Θε ότι υπάρχει η στρατηγική, εγώ με σένα, ένα, ένα τεταρτέρ ε, και υπάρχουν και οι άλλοι που λένε: Εγώ θέλω να καμπατζάρω την τρίτη θέση, θέλω να τη δεύτερη. Για να το ακούσουμε αυτό. Άννα, μιλά για έμπνευση του ελληνικού λαού και μου αρέσουν αυτά που ακούω, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να εμπνεύσουμε το κόμμα. Λείπει 12 χρόνια από τι μάχε. Δεν έδωσε τι μάχε όταν το Πασόκ ήταν στα κάτω. Του. Ξαφνικά μετά από 12 χρόνια έρχεσαι πίσω έχοντα μιλήσει για το Πασόκ με τρόπο που έχει πονέσει πολλού από εμά σε πολύ δύσκολε εποχέ που δίναμε δύσκολε μάχε. Πώ ελπίζει μετά από αυτό το ιστορικό να γυρίσει πίσω και να εμπνεύσει εμά. Να σε ακολουθήσουμε σε μια νέα εποχή το οποίο χρειάζεται για να εμπνεύσει την πολυπελάδα. Δεν ξέρω αν έχει πονέσει εσύ, αλλά εγώ δεν βλέπω να έχει πονέσει κόσμο. Και αν μιλήσει ε, στου πολίτε την ίδια θα σου πούνε όλοι πασόκ. Άλλοι φύγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι κάνανε άλλο κόμμα, άλλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι στην παράταξη σταθερά. Δεν ήσουν εκεί. Θα σου πω απλά. Είναι τρει εκλογικέ αναμετρήσει που είχαμε τη δυνατότητα και πόσε ευρωεκλογέ να δώσουμε σημαντικέ μάχε. Εμεί τι δύναμη. Πού ήσουν. <όλη> Έμεινα όμω στην παράταξη, υποστήριξα όλε τι προκριτικέ περιόδου, ήμουνα σε όλε τι φάσει στι εκδηλώσει του Πασόκ και είπα όχι στην κομματική ζωή. Για πολύ. ένα διάστημα υπάρχει ζωή και έξω από το κόμμα, αλλά μέσα στην παράταξη. Εντάξει, και δεν ήταν ο μόνο ο Γερουλάνο ο οποίο έκανε επίθεση στη Διαμαντοπούλου, mm -hmm. και τον Κατρίνη, μπορεί να θυμηθεί αυτή τη στιγμή, που έβαλε <στοί> <gel> uh -huh. τα ζητήματα για <σ paints> την. <στά> <σ distractions> Ε, το επιτελικό κράτο. Μπορώ να θυμηθώ και την παρέμβαση σε σχέση με τι υποκλοπέ και κατά πόσο στήριξε ο Ανδρουλάκης του τη ρώτησε. Okay. Αυτό τη ρώτησε ο Ανδρουλάκη, διότι η Διαμαντοπούλου τότε είχε πει ότι πρέπει να τελειώσει η δικαιοσύνη και μετά να πάρουμε θέση. Και είναι λογικό ότι ο Ανδρουλάκης δεν θα συμφωνούσε με αυτό και μεταξύ μα έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης αυτό και της τη στη φύλαγε. Άλλο ένα που είναι ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπει είναι ε, αυτό που ο Δούκας απαντάει στο, στο Γερουλάνο για τα 12 ναυτικά μίλια ενδιαφέρον δηλαδή, δηλαδή, και, και επίκαιρο και αυτό το λέω είναι το, το, 20. το 20 θέλω να σας ρωτήσω αν ήσασταν πρωθυπουργός εσείς θα επεκτείνατε τα χωρικά είδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο δεν okay. ότι καμιά κυβέρνηση του Πασόκ δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα απαντάμε λέγοντας ότι αυτό που έγινε στην Κάσο δεν είναι απλώ. Ένα κρίσιμο θέμα για τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι η εθνική κυριαρχία. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρε, απολύτω ξεκάθαρες, ξεκάθαρες κόκκινε γραμμέ και το θέμα τη ΑΟΣ και μόνο αυτό να διευθυνθεί στη Χάγη. Και τίποτα άλλο. Για να συμβεί βεβαίω αυτό, θα πρέπει και η Τουρκία να έχει προσυπογράψει το δίκαιο τη θαλάσση, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει. Η ερώτησή μου αφορούσε την επέκταση των 12 χωρικών μιλίων στο Αιγαίο. Απλώ στο επισημαίνω. Να απαντήσω καταρχάς ότι να το δικαίωμά μα τα 12 μίλια για να το ασκήσουμε όποτε εκτιμήσουμε για να απαντήσει τον κύριο Κουβαρά, επειδή δεν ήταν ακριβώ μετά ερώτηση για να κάνω το follow-up και να πω ότι βεβαίω εγώ πιστεύω ότι για την ΑΟΣ συγκεκριμένα η μόνη λύση είναι το δικαστήριο της Χάγης αλλά για την ΑΟΣ και μόνο και πιστεύω ότι εκεί η απόβαση θα είναι θετική για την δικιά μας πλευρά. Πάντω έγινε συζήτηση, Γιώργο, και για το και <χι> αν δεν είναι, και ότι όταν πα στη Χάγη δεν περιμένει η Χάγη να στα δώσει όλα. Και... Μου ναι. έκανε μεγάλη εντύπωση, θετική, θετικότατη, η στάση του Γερουλάνου, που έβαλε το, το πιο δύσκολο θέμα. Ακόμη κι εμεί οι δημοσιογράφοι, όταν έρχεται στη συζήτηση, το αποφεύγουμε συχνά. Ότι εντάξει, ρε φίλε, αλλά υπάρχει και ένα νησί που είναι μακριά από όλο τον υπόλοιπο εθνικό κορμό, και το οποίο ενδεχομένω στη Χάγη δεν θα βρει το δίκαιο του. Τι κάνουμε αν πάμε στη Χάγη, γιατί αν πας, μετά δεσμεύεις από την απόφασή της. Για μένα υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, το υποννοήσει και ο κ. Δουκάς. Συζητάμε εμείς για τη Χάγη, ε, θεωρούν πάρα πολύ ότι αυτή είναι, είναι ένας μονόδρομος ας πούμε, που πρέπει να ακολουθηθεί. Ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι ε, υιοθετούν μόνο ό,τι το συμφέρει. Είχα μια συζήτηση προηγούμενη, μιλούσαμε με τον το Προεμπρέδο το Προεκόπτο Παυλοπούλου, σε πάρα πολλά από αυτά τα θέματα εμένα τουλάχιστον επειδή να το πω έτσι αποδέχεται τις ερωτήσεις μου και τις εκκλήσεις μου για φώτα με βοηθάει με, με, με, με, με, έχω διαβάσει το βιβλίο του δέκα φορές και ε, και ο... κανέναν άλλον είναι μία άποψη όχι με όχι, κόσμο δεν, κόσμο, δεν, δεν... Όχι, όχι όχι δεν κατάλαβα. μιλάω για τα νομικά αποκλειστικά Ξέρεις ότι εγώ διεθνολόγου yeah. συνομιλητέ έχω πολλού. Δεν υπάρχουν αθώα δεν, δεν έχω ξε... δεν, δεν υπάρχουν αντικειμενικά νομικά. Να το πω τώρα, ρε, μπά, γιατί εντάξει, τον αγαπά στον προοπτικό, που το καταλάβω. Μεν πάω. Και ποιο σου είπε, γιατί το πήγε σαν εσύ, τον λατρεύω. αμέσω Μα χαράμα. τον λατρεύω, μα με πολύ καλού μου φίλου yeah. διαφωνώ συνεχώ. Τον... Και γνωριζόμαστε 40 χρόνια. Εγώ μία συνθήκη στην οποία δεν. Δεν συμμετέχουν για το 47 των Παρισίων. Πολύ σωστό. Κοίτα να δει λοιπόν. Εμεί εδώ μιλάμε για τη Χάγη. Μα μου, σου, του. το δίκαιο τη θάλασσα οι Τούρκοι δεν το αποδέχονται. Λέμε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα μονόδρομος να οδηγηθούμε μέχρι τη Χάγη και να βάλουμε και μάλιστα την ατζέντα που θέλουμε εμεί. Λε και μπορούμε. Θα πρέπει να συνυπογράψουμε με του Τούρκου, ποια είναι η ατζέντα και να αποδεχτούμε και το όποιο αποτέλεσμα. Έλα μου δεν αποδέχονται το δίκαιο τη θάλασσα. Ακούω για το. Καστελόριζο το οποίο, να θυμίσω, είναι εκτός και τη ρύθμιση που έχουμε κάνει εμείς με τους Αιγύπτιους. Ακούω για τον Καστελόριζο να έχει μειωμένη η Τι σημαίνει αυτό καταλαβαίνει κανένας? Τι σημαίνει να έχει μειωμένη η επίρρεια τον Καστελόριζο? Θα, τις δώσουν, θα δώσουν στο νησί ας πούμε μια εφαλοκρηπίδα α, ξέρω, και μια ως 10 χιλιόμετρα και όλη η άλλη θάλασσα που είναι στην περιοχή θα είναι υπό την δημιουργική κυριαρχία. Το θέμενα θα συνδεθεί εκείνο το σημείο με τα υπόλοιπα σημεία. Λοιπόν, ε, πρέπει να σου πω ότι ναι. και εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα, εντάξει τα παρακολουθούσα, αλλά υπάρχουν και τεχνικά. Έχω πιστεί αυτό που έχει πει ο Θόδος Καρσιώτης, που ήταν ένα, ο πρώτος άνθρωπος που μας είπε ότι, «Ε, παιδιά, τώρα μιλάμε πίσω, 82-84, κάπου εκεί, παιδιά, Τέθηκε σε εφαρμογή το δίκαιο της θαλάσσης, δεν υπήρχε μέχρι τότε δίκαιο θάλασσας συμπεφωνημένο από όλα τα κράτη του κόσμου. Ε, τα κράτη έκαναν το καθένα ό,τι ήθελε, δηλαδή πρακτικά τα πολύ δυνατά κράτη που έχουν πολύ μεγάλο στρατό έκαναν κάποια, κάποιες κινήσεις. Προφανώς αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες που πρώτες έκαναν, αλλά μπροστά τους έχουν ωκεάνο. Εν πάση περιπτώσει εμείς αργήσαμε. Ε, αργήσαμε ιστορικά κατά τα έχουμε κάνει αλλά Και... λέω απλώς ότι η συζήτηση που γίνεται είναι Πώς, σαν, δε, σαν δε, να μηνά μίνα... τα, κάνει, τα σκατά τα έχουμε κάνει μπάμπι έπρεπε... ας να τελειώσω τη σκέψη μου όμως, για Ά, να Ά, την έχεις ας όλο... μου τώρα ε, λες αργήσαμε δεν έπρεπε να έχουμε ανακήρυξη την αόζα δεν μπορούσαμε ναι, δεν έχεις είναι διαφωνία. τόσο απλό διότι κατηγορείται και κατηγορείται από έναν άνθρωπο ο τον λατρεύει δηλαδή στο όνομα του Ανδρέα Παπαδρέου, πίνει νερό κάθε πρωί ο άνθρωπος αυτός ε, και παρόλα αυτά ο, ο Ανδρέας ήταν αυτός που έπρεπε να το κάνει του, γιατί ήταν τη δεκαετία του 80 που είχαμε την ευκαιρία όπως θυμάσαι πολύ γρήγορα η Τουρκιά σαν τις προκλήσεις λεγόμενες στο Αιγαίο οι προκλήσεις είχαν ένα σκοπό να μην βρούμε εμείς την οδό διαφυγής που την είχαμε γιατί εμεί ήμασταν πιο κοντά στη διεθνή κοινότητα, δηλαδή να πάρουμε το δίκαιο τη θάλασσα και να κάνουμε την κίνηση. Οι Τούρκοι, επειδή πάντοτε ήταν πιο μακριά από τη διεθνή κοινότητα, απόδειξε ότι δεν έχουν ακόμη σήμερα αναγνωρίσει το δίκαιο των θαλασσών, ε, έκαναν αυτό, τι πολεμικέ προκλήσει. Θα σου πω τη γνώμη μου γι' αυτό, γιατί το έχω συζητήσει με αρκετού ανθρώπου. Ότι εάν δεν είχαμε περάσει τι κρίσει, τι μεγάλε, τι κοινωνικέ, οικονομικέ, η Ελλάδα θα το είχε τελειώσει το θέμα. Θα το είχαμε βάλει, θα έχει γίνει ό,τι είναι να γίνει έτσι και θα το είχαμε τελειώσει. Είτε γιατί θα το βρίσκαμε στο τραπέζι μαζί τους και δεν χρειαζόμασταν το δικαστήριο, είτε γιατί θα πηγαίναμε στο δικαστήριο και τώρα θα είχε βγάλει και την απόφασή του. Θα είχε τελειώσει. Χρειάζεται κάποιος κυβερνήτη αυτή τη χώρα να πάει μέχρι το τέλος αυτή την ιστορία. Να μην φοβηθεί είτε την πολεμική σύραξη, Είτε την διπλωματική σύραξη και επομένω και τα αποτελέσματα των δύο. Ολοκληρώσετε κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα ευχαριστώ. Να πάω να σα φέρω λίγο νερό, το σέρο που λέτε. Όχι, το έχω δίπλα μου. Ωραία. Παπτηρή εμποδίτη. Είναι, ναι, είναι και είναι. αυτό. Εγώ είχα πάει. Γιατί ο μικρότερο θα πάει, καταλαβαίνετε. Είναι και μια κάποια ηλικία. Τι yeah. να το να κάνω. Λοιπόν, θυμίζω. Φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα. Οθόνη αφή. Ρύθμιση στα νεράκι που θέλετε. Κρύο, ζεστό. Σε νορμοκρασία περιβάλλοντο. Πολύ μεγάλη ευκολία, μοναδική θα έλεγα, φιλτραρισμένο νερό, αποφεύγεται τα πλαστικά, τα μπουκάλια και τα ρέστα και όποιος θέλει να μάθει περισσότερα και να τον δει ένα τηλέφωνο στο 801 11 34 34 34. On oh, your mark, ready, set, let's go. Dance for pro, I know you know. I go psycho when my new joy hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it, that's it the honey, honey, come ride, TKNY, all up in my eye You got a product, bag with a lot of stuff in it Give it to your friend, let's spin hey, Everybody looking at me, glancing a kid Wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid Take a cigar right from Cuba Cuba, I just bite it Just for the look, I don't light it no way to hand me on the hand, stay on play Give it up, jiggy, make it feel like play. Yo, my cardio is infinite Ha <laughs> ha, Big Willie Styles all in it Yeah. It yeah, it with, ο καταπληκτικό πραγματικά χαρισματικό. Και Θοπιάρα και κούκλο και πολύ ωραίο ράπερ στα νιάτα. Κούκλο και οίκο, δεν ο Βίλ δε δε πού... Δεν είναι ο Βίλ Κούκλος Κούκλο. Αγούστα είναι, εσύ ότι ας... είναι, κούκλος, α, είναι. Α, τόπου... όσοι, όσοι έχουμε αποδεχτεί κοπλιμέντα στο παρελθόν έχουμε την να τα, τα Δεν Γιατί υπάρχει ένα ιστορικό τέτοιο μπαλάντζα να το παιδί μου, ότι άμα πει ένα μια καλή ε, άρα, αφού είναι κούκλο ο τύπο, τι κάνουμε τώρα. Εκεί κατατήσαμε. Δεν μπορούμε να πω μια καλή κουβέντα για μια γυναίκα, γιατί απαγορεύεται πλέον. <laughs> άρα <laughs> δεν βιάζετε. είναι Όμως, <laughs> <είστε>. Αυτό λέω. <laughs> το θυμάσαι στον πρίγκιπα του Μπελέρ. Φανταστικό έτσι. Να μιλάμε υπερταλαντούχο το παλικάρι. Και βέβαια έκανε και μεγάλη καριέρα μετά, έχει γενέθλια σήμερα. Δεν σου κάνει εξαιρετικά καλή εντύπωση το ότι αυτοί όλοι είναι καλοί ηθοποιοί, καλοί τραγουδιστέ, καλοί χορευτέ. Δηλαδή είναι καλλιτέχνε. Μου κάνει εντύπωση πόσο πολλοί δουλεύουν αυτό που κάνουν. Μράβο. Αυτό μου κάνει ε, εντύπωση. Το δεσ... πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Ε, παρότι ξέρει, μου αρέσουν και οι πειραματικές σκηνέ και τα θέατρα και όλα τα άλλα σχετικά, και γουστάρω που έχουμε πολύ πράγμα στην Αθήνα. Δεν θέλω να πω στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν θεατρικέ σκηνέ πολλέ στην Ελλάδα, αλλά είναι εξογομεία σε κάθε πολύ. Εδώ μπορεί να πα, ξέρω εγώ, 50 θέατρα εύκολα μέσα σε μια σεζόν. Μου είχε κάνει όμως τρομερή εντύπωση μία ε, θεατρική εμπειρία που είχα, ήταν στο Λονδίνο επειδή έλεγες πριν για το Λονδίνο, είχα πάει να δει το φάντασμα της οπέρας. Μπάμπη κατουρήθηκα. Ε, ε. Έπαθα σοκ, έπαθα πλάκα. Καθόλου ε, τυχαίο είχα, ότι είναι ναι. πόσα χρόνια τελείωτα πάνω. Και, με, και μετά είχα δει εδώ το «Μάμα Μία» που είχαν παγκόσμια περιοδεία, εντάξει, οι παραγωγές τους. Αυτός που παίζει τον 5ο, το 6ο, το 8ο, 50ο ρόλο κλπ είναι, είναι Κάθε καλύ... λεπτομέρεια. Είναι Απίστευτο. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Πόσο πολύ δουλεμένο ήταν και μου το έλεγε και ο Μακαρίτης ο Γιάννης, που είχε πάει στο Λουσάντζελ ο Καλαμίτσες, μου λέει εκεί να δεις μου λέει, τις χορεύτηρες που κόβουνε εδώ πέρα θα ήταν πριν μέσω μπαλαρίνες. Αυτό. Εντάξει. Κάνουμε Εντάξει. την προσπάθειά μας πάντοτε και καλά κάνουμε και ζήτως τα παιδιά και είναι κι αλλιώς στα αλλά δεν επειδή το 20 να το σχολ Πάμε στη Νέα Δημοκρατία για λίγο, έστω γιατί πιάσαμε πασόξ σήμερα. Ε? Ε, Να δούμε τα... Έχει τίποτα Νέα Δημοκρατία. Έχει ένα σαλμά. <laughs> Α, αυτός δεν έχει. έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Τον διώξανε. Παρότι ο ίδιο είχε πρώτα διαγράψει αυτό το Μιτσοτάκι και μετά τον διέγραψε <laughs> ο και τα κτλ. Εμφανίστηκε χθε, πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Ε, είπε ότι ήταν αντισυνταγματική η διαγραφή του. Όχι απλώ αντικαταστατική, αντισυνταγματική. Στην περίπτωσή μου. Διαγράφτηκα για τις ιδέες μου, για τις απόψεις μου. Είναι μια αντισυνταγματική απόφαση. Το άρθρο 60 του συντάγματος, κύριε Παπαδάκη, αναφέρει ρητά. Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου, έκφρασης και κρίσης. Και τι διέρευσε το βράδυ το Μαξίμου, ότι είναι εκτός κόμματος. Έχω θέσει τον εαυτό μου εκτός κόμματο. Είναι ξένο σώμα για την παράταξη. Ποιο το είπε αυτό. Ξένο σώμα. Ποιος το είπα αυτό. Την Όποιο έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη τη παρατάξεω κάνει λάθο. Και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη τη παρατάξεω. Εντάξει, και υπήρξε και απάντηση, επειδή ο, ο, ο Πρωθυπουργό είναι ούτω ή άλλω στι ΗΠΑ, την απάντηση τηλεοπτικά τουλάχιστον την έδωσε ο κύριο Κέρτσο. Ναι, στην καλόπιστη επικοδομητική κριτική, όχι στη λάσπη. Ο κύριο Σαλμά υπερεύει τα ισκαμμένα και ουσιαστικά. Προχώρησε σε συκοφαντικέ καταγγελίε. Όταν κάποιο κάνει μια καταγγελία, πρέπει να φέρνει και τα στοιχεία. Ο κύριο Σαρμάς έκανε αυτήν καταγγελία πολιτικά και κοινοβουλευτικά. Απαντήθηκε από την κυρία Μενδόνη πριν από τρει μήνε. Οι απαντήσει ήταν πλήρε. Δώσανε όλα, όλα τα στοιχεία. Του δόθηκε και η τεκμηρίωση για αυτά τον Ιούλιο. Mm -hmm. Και παρόλα αυτά επανήλθε. Χωρί όμω δικά του στοιχεία. Ναι, είναι νομίζω προφανές ότι υπάρχει μια χαοτική διαφορά στην αντίληψη των πραγμάτων. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Μπάμπη, επειδή άκουσα την κυρία Μενδονή, ήταν σε κάποια ραντεφωνική συνέντευξη που είπε ότι στα δικά τη κριτήρια, από ό,τι τουλάχιστον εγώ αντελήφθη, δεν είναι να πάει ξέρω εγώ, μέσω ενό διαγωνισμού στον μειοδότη ή στον πλειοδότη κλπ, αλλά να εξασφαλίσει ότι θα έχει μια ποιότητα στα κηλικεία των μουσείων κλπ. Αυτή ήταν η αρχική της ιδέα, την είχε πει πριν από πάρα πολύ καιρό. Αυτή πέρασε από τις διαδικασίες του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε δηλαδή, και έγινε ένας διαγωνισμός για να γίνει αυτή η ιδέα πραγματικότητα. Εντάξει, κοίτα να δεις όμω. αυτό το περιπλήρους απάντησης και τα λοιπά, εγώ δεν ξέρω αν δόθηκε, νομίζω ότι βασικά ε, ήταν και λίγο χρωστούμενα ρε Συμπάμπη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέα Δημοκρατίας, εκεί που είχε επιτεθεί ο Σαλμάς, στον, στον κυριάγο Μητσοτάκης, προσωπικού. Δηλαδή, οτίσαμε τους ε, λίγους, έγωμα ε, από τους πολλούς. Πάντως όπως και αν έχει, και το λέω γιατί έτσι φαίνεται να προκύπτει από το ρεπορτάζ και εννοώ αυτά που δεν ακούτε με μέσο ηχογραφημένων. Ε, είναι προσωπική η στρατηγική επιλογή εξόδου από τη Νέα Δημοκρατία. Η άλλη που είναι στην ομάδα των 11 πούμε, που εμφανίστηκε να ζητάει για το χατζηδάκι, τα αρέστα, για τα κόκκινα δάνεια κτλ., έχουν στρατηγική κριτικής στάση απέναντι στην κυβέρνηση, όχι εξόδου. Και νομίζω ότι το πιο σαφές από όλα ήταν αυτά που είπε ο Νικήτας ο Κακλέμαντς. Είχαμε συνολωθεί όσοι από μας είχαμε υπογράψει την ερώτηση και μας καλούσατε να βγούμε σε δημόσιο λόγο να περιοριστούμε στην πολιτική και ιδεολογική υπεράσπιση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και τίποτα πέραν αυτού. Ο Μάριος ακολούθησε ένα δικό του δρόμο. Είναι υπεύθυνος και τον λόγο και τον πράξεόν του αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πρωτοβουλία που πήραμε εμείς. Να Πρώτα απ' όλα ο Σαλμάς κάνει όταν επικαλείται το άρθρο 60, αν το θυμάμαι καλά. Το άρθρο 60 προστατεύει και τον προστατεύει αυτόν τώρα από ακριβώς τη δυνατότητα που θα είχε ο αρχηγός ενός κόμματο να τον πετάξει έξω και να του ζητήσει την έδρα. Τον βουλευτή τον προστατεύει, το είπαμε και από την πρώτη μέρα, ότι ο βουλευτή μπορεί να κρατήσει την έδρα του. Και δεν μπορεί τα κόμματα να λένε δώσε την έδρα πίσω, αυτό το λένε όλα τα κόμματα και υπάρχουν περιπτώσει. Και με την Νέα Αριστερά και με άλλους τώρα και θα έχουμε και άλλα, και άλλα τράβαλα τώρα όταν θα γίνουν οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το άρθρο 60 προστατεύει τον βουλευτή να έχει τη δυνατότητα να πει τη γνώμη του χωρίς παρεμβολές και να μείνει στην έδρα του και να μην χρειάζεται να την επιστρέψει κτλ. Το πρόβλημα με τον Σαλμά ήταν σαφέστατο ότι ήθελε να γίνει υπουργό. Δεν τον έκανε ο Μητσοτάκη για τους δικούς του δικού του λόγου, αλλά το executive, το εκτελεστικό. Το κανονίζει ο Πρωθυπουργό. Αυτό λέει το Σύνταγμα, αυτό λέει οι γραφέ, αυτό λέει η πολιτική παράδοση και δεν υπάρχει λόγο να το αλλάξουμε. Κρίνεται γι' αυτό. Αλλά το καθορίζει αυτό, αυτό έχει την ευθύνη. Δεν μπορεί να το καθορίσει η πρώτη θέση σε μια περιφέρεια, εκλογική, το αν έχει βγει πολλέ φορέ αυτά. Προφανώ, αν θέλει την ησυχία του και τη μακροημέρευσή του, ο εκάστοτε επικεφαλή μια παράδοση θα τα λάβει υπόψη του αυτά τα ας. στοιχεία. Προφανώ, αλλά Ήταν... θα τα λάβει υπόψη του, δεν ε, είναι υποχρεωμένο. Εγώ δεν το υποτιμώ το υποκειμενικό κομμάτι, ότι κάποιο βλέπει ότι μπορεί να του βγαίνει η παρουσία του σε ένα κόμμα. Γιατί πάνω κάτω αυτό λε. Δεν το υποτιμώ. Απλώ νομίζω ότι πέρα από το πολιτικό, παύλα παραπολιτικό, πέρα από το προσωπικό του, αλμά, το κόμμα, ξέρω εγώ, τι και τα αρέστα, υπάρχει ένα ζήτημα να δίνονται πραγματικέ πιστικέ απαντήσει όταν ξεκινάει ε, κουβέντα για. Έναν διαγωνισμό που τον θεωρεί σκανδαλώδη ένα βουλευτής της πλειοψηφία που τον καταγγέλει. Και το λέω γιατί δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία. Αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και επειδή είναι κυβέρνηση, ίσω την αφορά και κυρίω. Αφορά όλη αυτή τη ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού που βλέπουμε. Ε, εντονότερη από παντού στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίω. Αλλά διαφοροποιήσει βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Εχθέ πήραμε και μία γεύση για την πραγματική ατμόσφαιρα μεταξύ των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ. Οι αντιπαραθέσεις, το οι ξέρω, κόντρες κλπ. Yeah. είναι σαφέστατα ότι, να το πω έτσι, βράζει το Καζάνι. Να και βλέπουμε κάτι. και πολύ μεγάλη κινητικότητα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω κάτι. Ε, εγώ όπως ξέρει εσύ, και κάποιοι ακόμη δεν είναι ανάγκη να το ξέρουν οι υπόλοιποι, δεν είναι υποκριτικό άλλωστε, ε, το 89-90... Ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το οικονομικό τη καθημερινή, ω ξεχωριστό φύλλο, ένθετο μέσα στο, στην καθημερινή τη εποχή εκείνη που ήταν ένα φύλλο με πολύ λίγε πωλήσει, πολύ υποτιμημένο λόγω τη κρίσεω που είχε περάσει προηγουμένως ε, από την ιδιοκτησία Κοσκοτά. Το πήρε ο τότε ο, ε, ο Αριστήδη Αλαφούζο, το σήκωσε και είπε και αυτή την ιδέα. Καλή ιδέα, κάντε την. Την κάναμε. Δεν μπορείς να φανταστεί πόσα σκάνδαλα έχουν περάσει από τα χέρια μου. Ήταν η γραμμή που είχαμε στου συντάκτε. Βρείτε σκάνδαλα, βρείτε, προ... ναι, ναι. βρείτε διαγωνισμού που πήγαν στραβά. Κάντε βρείτε αυτό. είχατε οικονομικό έλεγχο. Χρειαζότανε κάθε φορά να το ψάχνουμε δύο και τρει και τέσσερι φορέ για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα δημοσιεύσουμε είναι ακριβέ. Η εμπειρία μου, εμπανσπιπτώσει από όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι όσο εύκολο είναι, αν δεν το έχει ψάξει σωστά, να πει ότι απ' στημένος ο διαγωνισμό, αλλά τόσο να πει στην παγίδα εκείνου που θέλει να στείλει το διαγωνισμό αγράμμα, αδιάβαστο, δηλαδή επειδή το πήρε εσύ τον yeah. διαγωνισμό, έρχομαι εγώ, δίνω στοιχεία σε ένα δημόσιο γράφο, τα βγάζει αυτός και η κατάληξη που θέλω να έχω και θέλω να τη βάλετε στο μυαλό σας είναι ότι όσο εύκολα μπορούμε να πούμε τα πήρε ο Υπουργός για να δώσει το διαγωνισμό στον Γιώργο. Άλλο τόσο εύκολο είναι να πούμε ότι τα πήρε ο τρίτο καλό συνάδελφος για να του πω: Εγώ, που ήμουν ο ανταγωνιστή σου σε αυτό το διαγωνισμό, ότι εγώ έπρεπε να τον πάρω. Η εμπάσχετο ότι ο διαγωνισμό δεν πήγε καλά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ναι, αλλά θέλει και πιστικές απαντήσει. Και γι' αυτό θέλει να γίνεται με όσο γίνεται ναι. πιο ανοιχτό τρόπο, ναι. πιστεύω. Θέλει όμω και... ό,τι έχει να πει. Και πιστικέ απαντήσει, <laughs> είπαμε. Προφανώ. Ένα, ένα διαγωνισμό που λέει. Ε, αλλά δεν ήταν κρυφό αυτό ο διαγωνισμό. Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό, θα επιλέξουμε ένα πρόσωπο, αλλά να είναι ένα 81, να έχει. Σωστό. Να φοράει γυαλιά, να είναι 100, 125 κιλά και να φοράει extra large. Μάλιστα. Έχει φωτογραφίσει αυτόν εδώ μέσα. Ξέρεις, ε, θα πόσες. μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο διαγωνισμό που να λέει να είναι, ένα 75, να είναι 80 κιλά. Να μην έχει μαλλιά και πάει λέγοντας λοιπόν, Να τον φωτογραφήσεις χάρης λοιπόν, Χάρη λοιπόν σε αυτή την πολύ καλή δουλειά Που έχει γίνει από όλους μας Έτσι ε, ε, Μπόρεσε το κράτος αυτό να φτιάξει καλύτερε διαδικασίες διαγωνισμών ε, ε, Τηρήσαμε και σταδιακά Δεν τις τήρησαμε πάντοτε Τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές για τους διαγωνισμούς Η δουλειά έχει γίνει Αρκετά καλά Τώρα εδώ ο Σαλμάς παίρνει μια υπόθεση Γιατί θέλει να συγκρουστεί με κάποιον. Σώμα, δεν, το υπο, δεν το υποτιμώ αυτό που λε, αλλά να πω ότι ε, ο Σαλμά κάνει φασαρία γιατί δεν έγινε υπουργό. Εντάξει, είναι ένα δικό σου συμπέρασμα, έχει κάθε δικαίωμα να το πει. Αλλά οκ, okay, έχει βάλει μπροστά κάτι τελείω διαφορετικό. Λέει: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν πήρα τι απαντήσει που έπρεπε να πάρω. Ήταν φωτογραφικό το διαγωνισμό. Εκτίθεται ο τώρα ο Σαλμά. Εντάξει, εκτίθεται. εκτίθεται Βλέπει ότι βγαίνουν οι άλλοι μια άλλη πλευρά που δεν μπήκαν καν στο διαγωνισμό γιατί δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν αυτά που έλεγε πριν. Και δημιουργείται ένα, η εντύπωση ότι ο Σαλμάζ δουλεύει για αυτού. Λοιπόν. Κακό, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να πει αυτά που Εντάξτε, είχε να πει. Δεν θα, δε θα βάλουμε σε διαγωνισμό και τι απόψει μα εδώ πέρα, να δούμε ποια θα πει η εσύ λέω εγώ, πάμε παρακάτω. Και μπορώ να, πάει να πάει. πω και κάτι άλλο όμω. βέβαια, να το πω. Είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμο, αλλά μπορώ να είμαι έτοιμο και εγώ. Ωραία, γιατί εγώ χρειάζομαι την προσοχή σου. Γιατί με κάθε νέο συμβόλαιο ασφάλιση κατοικία στην Εθνική Ασφαλιστική έχει 15% έκπτωση. Αν επιλέξει το πρόγραμμα που ταιριάζει σε σένα. Και το αποκτήσει μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου έχει επιπλέον μείωση στον έμφυα 2024. Πρόγραμμα ασφάλισης με την Εθνική Ασφαλιστική Πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσα τεχνική βοήθεια, 40 καλύψει. Εθνική Ασφαλιστική.gr Άνοιξε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο έντος καταστήματο Public Apple Shop στον πρώτο ρόφο του Public Συντάγματο. Το καινούριο Apple Shop είναι πλήρω εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα τη Apple. Από iPhone και iPad, MacBook, iMac. Apple Watch και AirPods, καθώς και τα πιο hot αξεσουάρ με τη νέα σειρά iPhone 16 να είναι το μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θέλεις και εσύ να ζεις την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψου το κατάστημα Public στο Σύνταγμα. Αντωνάκι, μου ενθουσιασμό βλέπω. Αντων Σμορτάκη, έτσι. Ξέρει γιατί τώρα παίζει ο Σούπερμαν και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν θα ξαναπού κούκκλο και τα ρέστα, γιατί θα με πιάρει από τα μούντρα μπάμπι. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβι. Ο κινηματογραφικό Σούπερμαν. Γεννημένο βέβαια μέσα από τα κόμιξη. Θα τον θυμάστε. Ένα άνθρωπο που εξέπεμπε δύναμη, υγεία κλπ. Και, και ίσω τον θυμάστε και στα τελευταία του χρόνια όταν ήταν καθυλωμένο στο αναπηρικό καροτσάκι. Ο ίδιος ήταν ένα μάθημα ζωής, μπέμπι. Αυτό έτοιμαζόμουν το πείσμα το Αυτό, δηλαδή ήταν μάθημα ζωής αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλά, είπαμε να κάνουμε τρεις ώρες εκπομπή, για έξι ετοιμαστήκαμε. Τέλος πάντων... Ε, Πόση ώρα έχουμε ακόμη, δηλαδή. Τίποτα. Και επειδή πρέπει να τα ιεραρχήσουμε άμεσα τα πράγματα... Θα προσπεράσουμε κάποια από τα πολιτικά που έχουν περισσέψει και τα, να πάμε στην ιστορία με τα επιτόκια γιατί το είδα και σήμερα και έρχεται και το επιβεβαιώνει. Το επιβεβαιώνει και η Ιδανική Αυτό που ήθελα να σα πω Την αμύριο. ζαλίδα στα, στα, στα επιτό, επιτόκια. Δηλαδή, όταν αυτό... ο κόσμο λέει τα λεφτά του από τις τράπεζες, ας πούμε Ναι, γι' αυτό η, στην Ελλάδα έγινε η πιο μαζική τελικά μετακόμιση από την απλή αποταμίευση που δεν έχει καμία αμοιβή και γι' αυτό είναι αποκλειστικά οι τράπεζε. Ε, έγινε μια μεγάλη μετακόμιση προς ομόλογα άλλου είδους τοποθετήσεις που έχουν αποδόσεις σχετικώς καλές, έτσι. Και όταν τα επιτόκια είναι στο 5, τα επίσημα επιτόκια, λογικό είναι να είσαι απόδοση 3,5 δεν θεωρείται μεγάλη, θα μπορούσε να είναι και πιο υψηλή. Έγινε μια τεράστια μετακόμπιση. Πάντως μετακόμιση. αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, Παππή, που έχεις ζεμωθεί πολύ με το συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. γιατί. Για ποιο λόγο. Είναι, υπάρχουν τεράστια κέρδη τράπιε. Είναι μεγάλη κουβέντα την προλαβέμε τώρα, γιατί θα θέλα να ακούσουμε και κάτι από τον Τζίπρα αν προλάβουμε που μίλησε εκθε, αλλά ένα θα σου πω. Βραβεύτηκε και όλε να βραβεύει. Ναι, ναι. ναι. Και ε, αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε και θέλω αύριο να σου πω περισσότερο, γιατί εγώ την εμπιστεύω πολύ αυτή την έρευνα τη διαβάζω 30 χρόνια περίπου τη Αλιά. Είναι ότι η Ελλάδα βελτίωσε τα τελευταία χρόνια αυτό που λέμε το πλούτο τη το χρηματοοικονομικό πλούτο και παρά τα αυτά η Ελλάδα παραμένει μια χώρα στην 28η 29 21η θέση που δεν είναι φτωχή αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ψηλά αλλά αυτά θα τα πούμε το βασικό είναι ότι αυξήθηκαν τα τελευταια 2 2-3 χρόνια τα πράγματα που έχει στην άκρη ο Έλληνας ω χρηματοοικονομικά εννοώ, γιατί αυτό είναι εντυπωσιακό Πώς προκύπτει αυτό, Αυτό δεν το, το τρώγαμε από τα έτοιμα τώρα Είναι αυξήθηκε και από τα έτοιμα. Άλλοι βγάζουν. Σε μια κοινωνία και μάλιστα μια κοινωνία σαν τη δικέ μα, όταν λέμε κάτι, δεν, είναι, δεν το λέμε ότι σε όλου συνέβη το ίδιο. Εντάξει? Εντάξει. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Αλλά... Κάποιοι είναι έτσι, κάποιοι είναι γιγανζό. Θα το κρατήσω έτσι για να δεν προλαβαίνουμε. Τώρα τσακωθούμε και είναι και 15 πια. Είναι ώρα, μισή σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Θα έρθει και ο Νίκο Χατζημαρκολάου σε λιγάκι. Πρέπει να θα έρθει εδώ, τον βλέπω. Πρέπει να... Να... Μια χαρά είναι. Όντω μια χαρά είναι. <laughs> να Να πέσει και το τελευταίο γιατί εντάξει, έχει και έναν επικό χαρακτήρα Να πούμε ότι σαν σήμερα το 79 έκανε πρεμιέρα στον πρώτο γυρό βεβαίως η ΕΒΙΒΙΤΑ Να σας αφήσουμε τα πολλά. η τελευταία μας φράση είναι δανεισμένη από το Samuel Butler, έχει πει και έχει γράψει διάφορα. Εμένα μ' άρεσε ένα που μοιάζε σαν απάντηση στο Σέξπιρ, το να ζει να μη ζει. Είπε λοιπόν, αξίζει να ζει κανείς. Αυτή είναι μια ερώτηση για Νοέμβριο, όχι για έναν άνθρωπο. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο. It was. You'll think it's strange, when I try to explain how I feel, that I still need your love, after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you though she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you I had to let it happen I had to change couldn't stay on my life down at here looking out the window staying out of the sun so i chose freedom running around distance i kept my promise don't keep your distance